Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Εκπομπή ΑΕ. Εδώ είμαστε Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, στον Mart FM, στους 90,6, στις 2 και θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, το Αγίου Διονυσίου σήμερα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζουν. Όποια, γιορτή... Μας. 네, όποια γιορτή θυμάμαι, τη λέω. <laughs> Είμαι και πολύ καλή σε αυτό. Μία θυμάμαι, δέκα περνάω λοιπόν. Εντάξει, χρόνια πολλά σε όσους τιμήθηκαν σήμερα. Να είναι ο Γουέλιος Ο Άγιος Διονύσιος. Ο Άγιος Διονύσιος. Κύριωσε εκεί στη Ζάκενθο. Που είναι ναι. εκει η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Να είσαι. Καμιά φορά το θυμήθηκα. Αποτέλεσμα. Αν θες η Άγιος να <θα laughs> με πλιακώσει, πας Θα βάλουμε καμιά συμφορά. Πολύ τρελή η Ζάκενθύνη όπως ξέρεις. Το γνωρίζω. Λοιπόν, όχι από μένα. Όχι. Έχεις άλλε εμπειρίες. Αλλά πιο τρελή, πιο τρελή πάντως είναι κεφαλονίτες ε, Εντάξει, εμείς είμαστε τρελή γνωστικοί είμαστε τρελή με καλή τρέλα Δημιουργικοί, καλλιτέχνε. Τι θες να πεις δηλαδή ότι οι κεφαλονίτες με κακή τρέλα ε, Οι κεφαλονίτες είναι τέλο πάντων αρέσκονται σε άλλες ασχολίες από τις δικές μας <laughs> Τα έχουμε μοιράσει κάπου τα ζητήματα Λοιπόν καλό μεσημέρι σε όλους όσους μας ακούν στην Ελλάδα και στον κόσμο ε, Χαιρετισμού στην Ιαπωνία είναι τα πρώτα χαιρετισμότα που έχω Από την Ιαπωνία Από την Ιαπωνία εχθές... Εθνικό νόμισμα και ξέρω ψωμί Και στα λαμό για τις κυβέρνησες έχουμε το 2013 να τους βρει στη φυλακή Γιάννης Να είσαι καλά Γιάννη Λε. Τι έγινε τώρα στην Ιαπωνία είναι βράδυ Είναι απόγευμα η Ιαπωνία Βέβαια ναι Λεβώ. Σίγουρα Εχθές στην Κρήτη, mm. βρήκε ένας ακροατής μας από το Σιγκαπούρι. Ε, τη Σιγκαπούρη. Εντάξει τώρα σε Σιγκαπούρη για να <laughs> στην Κρήτη να σε Δεν ξέρω για ποιο να λόγο. Εντάξει παιδί μου, στη Σιγκαπούρη δεν πάει. Στην και μου λέει, εντάξει μου λέει, αισθάνομαι λίγο άσχημα γιατί λόγω διαφοράς ώρας, εγώ σας ακούω άλλη ώρα που δεν μπορώ να στείλω ε, μήνυμα. Πάω ε, ναι. <laughs> Όχι. Πες το, εμεί τα διαβάζουμε και τα όπως όπω ναι, ξέρει, εντάξει. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που μα ακούν σε άλλο χρόνο, κυρίω στο εξωτερικό. Ουμένου. Εντάξει, αλλά αυτός, Είναι και έχουμε, Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μια αλληλογραφία mm -hmm. μαζί του και απαντάμε και στι απορίε του και στι ερωτήσει του και στι παρατηρήσει του. Λοιπόν, μια και ξεκίνησε έτσι με την Κρήτη, mm -hmm. ε, γιατί σήμερα επέστρεψες από Κρήτη. Ναι. Mm -hmm. δεν έχουμε προλάβει να τα πούμε. Mm -hmm. Πώ είναι η Κρήτη, mm -hmm. στο Ηράκλειο ήσουν στο Εράκλειο να. ναι. Τι κάνει η Κρήτη η, η, η, η Κρήτη Ετοιμάστε για την ανεξαρτησία της όχι, όχι δεν υπάρχει θέμα <laughs> Αυτό έληξε νομίζω οριστικά και άδοξα α, πολύ καιρό πριν <laughs> ε, Νομίζω ότι μετάξει έγινε μια πολύ καλή εκδήλωση από ό,τι μπορώ να καταλάβω α, χθες στο Εράκλειο <laughs> ο κόσμος ήταν πάρα πολύ πιο όριμος από ,τι τον έχω συναντήσει πότε τις ε, προηγούμενες προηγούμενες φορές που έχω μιλήσει στη Γεντική και Συγκένεια στο Ηράκλειο. ο προβληματισμός του ήταν πολύ πιο προσγειωμένος θα το πούμε στην πραγματικότητα παρά δεν ήταν, βρισκόταν ακόμη στην κατάσταση όπου ψαχνόταν να δει πως τι συμβαίνει, τι ακριβώς το, τι, το γίνεται και βεβαίως επικεντρώνει το πως θα γλιτώσουμε από αυτήν την κρατωμηχανή, δηλαδή από αυτή την, το, τον, την κατάσταση ας πούμε που καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν πάει πουθενά. Αυτή ήταν η συζήτηση. Κράτησα αρκετά, νομίζω μέχρι τις 12 το βράδυ. Α, το ξενυχτήσατε. Γιατί μετά θα συνεχίσατε, ναι. Λοιπόν, και είχε έρθει σημαντικός κόσμο κατά τη γνώμη μου, ε, και έμεινε σχεδόν στα τρία τάρτα του, του κοινού έμειναν σχεδόν μέχρι το τέλος. Μάλιστα, Μέζε, ώρα αυτό δείχνει και με... το ενδιαφέρον ναι. του κόσμου έτσι. και τη δίψα του κόσμου, αυτό ναι. το έχουμε πει πολλές φορές, ειδικά στην περιφέρεια, που είναι λίγο πιο δύσκολη <χε> η, η ενημέρωση. Όχι και... μόνο και είναι και οι περισσότερες αυτά πάντα, γιατί δεν ζουν ακριβώ ναι. την κατάσταση που, που ζει η Αθήνα. Και γι' αυτό έχουν μια αίσθηση ας πούμε, ότι δεν είναι. Είναι κάπω ετεροχρονισμένη η κατάσταση mm -hmm, στην επαρχία, mm -hmm, mm -hmm. θεωρώντα ότι δεν έχει δεχτεί τα τρομακτικά πλήγματα που έχει δεχτεί η Αθήνα. Και δεν έχει και τι ίδιε εικόνε που έχουμε εμεί εδώ. Αυτό, διότι ακόμα ναι. και δεν έχουμε όλοι τα πολύ σημαντικά πλήγματα, αν και πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει οικογένεια που δεν έχει κάποιο πλήγμα. Αλλά λέω, βρε παιδί μου, ξέρει αυτό τις απόλυτε πια δυστυχίε. Είναι όπου και να κοιτάξει ή είσαι πια κατακλεισμένος γύρω ναι. σου. Οπότε είναι πολλές εικόνες και τα ερεθίσματα που δεν μπορούν να σε αφήσουν να είναι ή να ή να έχεις αυταπάτες. Mm. Ότι, εντάξει, okay, θα πάμε καλύτερα και το 2013 θα είναι έτος ανάπτυξης και ανάκαμψης. Ναι, ναι, μόνο για τον εδώ θα είναι αυτό το πράγμα στον ύπνο του που θα βλέπει ανάπτυξη, ανάκαμψη και διάφορα τέτοια. Όλες τις λέξεις από αλφα. ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και πλέον νοημάζει κατανοή, ας πούμε, πια το πρόβλημα mm. και το ότι πρέπει να, αντιμετωπίσει, να το αντιμετωπίσει ριζικά, δεν είναι πλέον ένα θέμα να το περάσουμε έτσι εύκολα. Mm -hmm. ε, πώ να το πούμε, απλά. Βεβαίως πάει και ένα κομματικό μου το οποίο ελπίζει στη μεταθάνατο ζωή, mm. δηλαδή στη μετεσάρκωση, κάτι τέτοια πράγματα, διότι δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, είναι είναι μικρό βέβαια το κομμάτι ναι. συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο προβληματίζεται ενώ και με έναν κόσμο πούμε, που απλά βιώνει α, τη χειροτερή ζωής του μέρα με τη μέρα οι οποίες λειτουργεί περίπου σαν τους χουλιγκάνους στο ποδόσφαιρο η δική μου ομάδα έβαλε περισσότερο γκολ από τα δικά σου mm -hmm. από τη δική σου mm -hmm. ομάδα mm -hmm. ελπίζω που πολύ γρήγορα να ξεπερδέψουμε αυτούς δηλαδή είναι είναι δράμα για μια κοινωνία να έχει τέτοιους ανθρώπους που να σκέφτονται με αυτούς όρους πολιτική. Βέβαια στο Ηράκλειο είναι λογικό να το αντιμετωπίζεις έτσι διότι ήταν η έδρα του πολύ βαθέως Πασόκ. Είναι σωστά, ναι. Και αυτό το πολύ βαθέως Πασόκ, έως ε, υπόκοσμος δηλαδή, mm -hmm. έχει μεταναστεύσει, στην, έχει μετικήσει μάλλον στην, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει μεταφέρει όλη τη λογική, την προβληματική, την κουλτούρα. Τη του βαθύ ως εκεί. Και το κόμμα που θα εκμεταλλευτεί στην αντιπολίτευση πλέον. Ναι, Να. Λοιπόν, αυτή βεβαίως έστα... Μου κάνει εντύπωση, α πούμε, γιατί συζητούσαμε και με έλεγε ένα κάποιος α, ότι τ, τι βάζει, δύσκολα βάζει πράγματα στον κόσμο, α πούμε, πώ θα τα καταλάβει όλα αυτά και όλα αυτά πράγματα. Το παιδί του Κατοστάρικο, πώς θα του σώσει το Κατοστάρικο και τελειώνουμε. Εμείς έτσι κερδίζουμε ψηφοφόρου. Mm. Εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Και του λέω, έχεις σκεφτεί την περίπτωση να μην μπορείς να του δώσει το κατοστάρικο, τι θα πάθεις. Όταν στραφεί αυτός που τον μαθαίνεις ότι πρέπει να περιμένει ένα να πάρει προσένα, το κατοστάρικο προσένα, να πάρει το κατοστάρικο, τι θα πάθεις. Έχεις δει λυντσάρισμα. Φρόντισε να μην το πάθεις. Αυτοί νομίζουν. Ότι θα ανέβουν στην κυβέρνηση, θα δώσουν καθητή ένα μποναμά ναι, πούμε, αυτό πει, στο, στο κοσμάκι και αυτό ναι. θα ησυχάσει. κοίταξε να δει, έτσι πιστεύουν. Ο κόσμο από την άλλη όμω πιστεύει αυτό που είπε ο κύριο Τσίπρα ε, στη Βουλή πριν ένα μήνα, πότε το είπε, ότι μόλι θα βγει η κυβέρνηση με ένα νόμο που θα περάσει θα ε, ξαναφέρει πίσω έτσι στα επίπεδα ε, μισθού, συντάξει κτλ. Με ένα νόμο. Λοιπόν, δεν αυτό. θα αποκαταστήσεις ένα θα... νόμο θα κατα... αποκαταστήσει όλες τις αδικίες. Ναι, αλλά όχι τα φέρει. Θα Σταδιακά θα φέρει. Σταδιακά. Λοιπόν. Δηλαδή, ανά 12 χρόνια, μία ποσοστιαία μονάδα πάνω. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και μόνο το γεγονός ότι αποκτούν πολιτικές θέσεις για κορυφαία ζητήματα, όπως για παράδειγμα το χρέο ε, και το ζήτημα της ευρωζώνης, της τάσης πανε, πέραν της πέραν στην Ευρωζώνη. Mm -hmm. Το αποκτούν με γκουκλάρισμα στο ίντερνετ. Καταλαβαίνεις τι επίπεδο ηγεσία και πολιτικής προβληματικής έχει αυτή η ηγεσία. Βεβαίως... Α... Θα τα μάθει τώρα που πάει στη Βραζιλία και στην Αργεντίνη. Ναι μωρέ, ναι. Στην κόμπα Από κοντά. Ναι. Που Όπου οπότε, τελικά μας έδειξε την απορία Χριστούγεννα θα κάνει εκεί γιατί έχει πάρει και τα παιδιά του και τη γυναίκα του Α ναι, ναι. Γιατί ναι. δεν μπορούσε λέει, να τους αφήσει οι Άγιες πίσω Αυτό να μου πεις Οπότε Είχα μια σκασίλα δηλαδή Πέρα από αυτό το πράγμα ε, Από αυτό το ότι Ο κύριος Γι' αυτό σου είπα εγώ ότι ξαρχής Στόχος ήταν να κάνει διακοπές ο άνθρωπος. Είναι το διακοπό είναι αυτός ο τύπος δεν είναι της πολιτικής παρέμβασης. Μπορεί και να πιστεύει ότι η Πρωθυπουργία σημαίνει διακοπές. Οπότε το γεύεται από τώρα. Γιατί πετάνε, άλλωστε... Για, γιατί, να, γιατί να με το πιστεύει... Η τελευταία Πρωθυπουργή Τα... τουλάχιστον από τον Καραμμαλή και μετά... Ξεκίνησε πρωθ, μόλι μα... με διακοπές. Μόλι με, με διακοπές ήταν. Αρχτεί. Τον Καραμμαλή τον θυμάσαι στις δεύτερες εκλογές μετά όπου κάποιες είχε εξαφανιστεί. Ναι. Όχι μία και δύο φορές. Πολλές φορές. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι υπήρχε ένα διάστημα που ήταν πολύ έντονο φτιάγμα. Ήταν πολύ κοντοσούβλη και δεν μπορούσε. <laughs> που να εμφανιστεί κάμερες. Ο Γεωργάκης από την άλλη που τον έχανες, που τον έβρισκες σε ένα αεροπλάνο ικανό ε, και οτιδήποτε ξέρω εγώ, ποδήλατο <laughs> Πάντω δεν ήταν έδρα του. Όχι. Ο προ... Λείπει ο Παπάς για δουλειές ταξί... πως το λέγαμε αυτή την ταινία Λείπει ο Παπάς ταξίδι για δουλειές Κωστουρίτσα, παλιά ταινία. Ναι. Λοιπόν έτσι Λείπει ο Πρωθυπουργός για δουλειέ. Αυτό ήταν μόνιμα έξω. Ναι. Αυτό, ο Τσίπρος ξεκινάει πριν γίνει πρωτοτυπία Πριν είναι ακόμα αυτό είναι, όπως... είναι πρωτοτυπία Ναι να, να πηγαίνεις μπροστά βρε είναι, Έτσι. Ναι. Αυτό είναι Λοιπόν Εν τω μεταξύ ακούγεται πολύ έτονα ότι θα μας ξανακατεύει Ο κύριος Καραμαλής ε, ναι, Ως μου, πρόεδρος κόμματος αυτό. Ναι είδες Της κέντρος δεξιάς ε, πήγε, για ένα φαγητό πήγε ο άνθρωπος Με κάτι βουλευτές και ναι. αμέσως έγινε πανικό Πήγαινε το, το κοντοσούβλι και, μετά, μέχρι να και το τα σενάρια. Μα είναι δυνατόν τώρα. Δηλαδή αν το ζήσουμε γι' αυτό. Κύριε Ξένι, πολύ έντονα τα σενάρια στο τύπο, στο συγκεκριμένο τύπο για νέα κόμματα, νέες ονομασίες, ότι πρέπει να το μια τέτοια περίοδο. Κοιτάξτε, θα... όσο περισσότερο ακούγονται αυτά τα πράγματα, τόσο μου, μου επιβεβαιώνεται η αίσθηση ότι τελικά το σενάριό του είναι όντως αυτό που έχουμε περιγράψει. Κατασταλάζουν εκεί δηλαδή. Να μας φορέσουν για κανένα τρίμηνο. Mm. Τριμήνω εξάμεινο, εγώ του βλέπω να καταλάβει, παραπάνω όχι. Μια Λύτε. αντιμιμονιακή δίθενη κυβέρνηση. Με εκλογέ, να πάμε δηλαδή σε, το, σε εκλογιές. Ναι, γεωσενάνοιξη. Mm. Και μετά, αφού βεβαίω γίνει ο πανικό τη Αρκούδα mm -hmm. να μου ήρθουν κάποιοι σωτήρες, παλιογνώριμοι, από τα παλιά. Ήρθες απόψε από Αυτό τα παλιά. Αυτό εσύ, ή αν γίνει, να σου πω εγώ και ένα άλλο σενάριο που μπορεί να είναι τραβηγμένο. Ε, εάν όντω έχουμε πρόορε εκλογέ, τόσο πρόορε εκλογέ πια, έτσι θα έχει συμπληρωθεί ούτε χρόνο από, από τι τελευταίε, λοιπόν, και βγει μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση, με σκοπό να καεί και το αντιμνημονιακό, γιατί θα καεί πολύ σύντομα. Ναι, με και, και όχι μόνο θα καεί, μόνο το θα καούν, αυτή μα ενδιαφέρει το θέμα ότι θα κυκόμαστε εμεί, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ε, εάν τώρα υποθέτουμε που δούμε ότι η Χρυσή Αυγή έχει άνοδο mm -hmm. και έχει μια καλή θέση σε εκείνες τις εκλογές τι μπορεί να γίνει όταν θα έχουν καεί η μνημονιακή και η αντιμνημονιακή δηλαδή όλο, όλο το πολιτικό σκηνικό της χώρας θα έχει καεί ε, μόνο που, που μπορεί να, να έχει εκτοξευθεί είναι η Χρυσή Αυγή δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται και δεν νομίζω, ότι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ακτός για να τη σταματήσουμε ναι. να χαιτήσουμε. αυτό ότι... Το ότι, τώρα να χαιτιστεί είναι σχετικά εύκολο καθώς ο κόσμος ε, ε, καθώς παίρνει τα πάνω του ε, έχει και μια πιο σοβαρή στα πράγματα ναι. και δεν νομίζω ότι θα έχει τέτοια πράγματα εκτός εάν βεβαίως βάλει ο απομηχανής το δαχτυλάκι του Εγώ το, το, το φοβάμαι από την άποψη ότι βλέπεις Πόσο πολύ η χρηματοδότηση τη και αυτοί που την έφτιαξαν Έτσι, την προβάλλουν, προφανώς. τη συγκοντά. Σιγουτα... Να, εχθέ, πούμε, πέφτωνε... αυτό, έγινε αυτό με το Στρατούλη. Ναι. Ο οποίο ο άνθρωπο πήγε και είπε ότι εμένα με πλησιάσανε τρει-τέσσερι και είπαμε τη Χρυσή Αυγή. Και έδωσε περιγραφή και τα λοιπά. Είδαμε και την αντίδραση τη Χρυσή Αυγή. Ποια ήταν? Ε... Δεν την ξέρω, δηλαδή. δηλαδή α, ξέρω. α, εντάξει, έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία δεν καταδίκασε το γεγονό, απλά είπε ότι δεν ήταν δική μου αυτή. Ναι. Έτσι και ότι ο κύριο ε, Στρατούλη. Δηλαδή κάτω. Πρόκειται περί προκοκάτσια και δεν ξέρω τι. Να. Σήμερα λοιπόν βγήκε ο κύριο Παπά στο ραδιόφωνο που τον φλοξενούσε από τον άκουσα εγώ. Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής είναι ο κύριο Παπάς. Να. Λοιπόν και τον κύριο Χαριτάτος τον ρώτησε... Άλλος μεγάλος μουσιογράφος. Τον στρίμωξε πάρα πολύ θέλω να σου πω. Δηλαδή <laughs> συγκλονίστηκα το στρίμωγμα που του έκανε. Ε, γενικά ο κύριο Χαριτάτος έχει μια ιδιαίτερη επαφή με τον κύριο Παπά. Του και τον είχα, πετύχει, τι... τον είχα πετύχει και σε μια άλλη να, να τον, κα... τον καλέσει να μι Μπράβο, μπράβο. Ναι. Ο ανόητο, τον αμόρφωτο ναι. για να συζητήσουμε ναι. ζητήματα ιστορία. Ε, ναι, αλλά... Φαντάσου ιστορία που θα βγει. Ε, ναι, αλλά θέλω... Αυτό, θέλω, αυτό σου λέω. Λοιπόν, και του είπε ο κ. Παπά να δώσουμε το Όσκαρ στον κύριο Στρατούλη και τον Γκράμι. Και κάνει ανοιχτό στα κεραμίδια δηλαδή. Αυτή ήταν η απάντηση του κ. Παπά. Ακριβώς. Την οποία ο κ. Χαρητάτο τη βρήκε χαριτωμένη. Δηλαδή, ξέρεις. Άφησε, έτσι. Ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου ακριβώ πώς τη βρήκα. Ασχολείται με άλλα αυτός. Α. Όπως ξέρει. Ναι. Ο Άριο Πάγου σήμερα εξάλλου ασχολείται με το αίτημα του, ε, το τη... του κυρίου Είχε ναι, σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ. Βέβαια ο κύριο Στουρνάρη ως γνωστός έχει βγάλει απόφαση πριν τον Άριο Πάγου. Ε, βέβαια. Οπότε, αλλά εντάξει. Για να κερδίζει χρόνο βρε, παιδί, μου Επειδή ξέρει την απόφαση του Αρίου Πάγου μάλλον. Ε, Ξέρεσαι ασχολείται σοβαρά και με το πειθαρχικό έναντε εισαγγελέα. Ναι, έχει, αλλά... Έχει, ε, σε, ναι, τώρα ναι, είναι ναι, δυνατό, τώρα ναι, να ασχοληθεί ναι. με την Πρέπει Α, να ασχοληθούμε μον. με τους τύπους και τα... Αλίμων. Να δω πότε θα ασχοληθεί ο λαός μαζί τους. Το 2013, όπως μας είπε ο Γιάννης, από την Ιαπωνία, το κρατάω αυτό το μήνυμα. Ως, θα πάνε ναι, όλοι οι Ή εμείς στην Ιαπωνία. <laughs> <laughs> για το γιο που μαθαίνει για πονέσαι είμαστε ότι πρέπει λοιπόν να το βγήκε στο youtube yeah, yeah. ο καζάκης προετοιμάζεται να μεταναστεύσει την Ιαπωνία <laughs> ξέρεις αυτό θα... <laughs> θα αναρτηθεί αυτό <laughs> <laughs> θα βγαίνει όχι τίποτα άλλο από όσο ξέρω σε παρακολουθεί και ο κύριο Γεωργιάδης στενά oh. ο οποίος oh. θα βγαίνει oh. <laughs> τώρα θα βγει ξέρεις, <laughs> θα, ε, θα αποδώ και από εκεί και θα λέει κύριο Καζάκης μα μας έλεγε και θα σπέφτει και η Ιαπωνία <laughs> ναι, τουλάχιστον πάω Βορειο-Κορέα <laughs> Και, και φαίνεται και ποιοι το χρηματοδοτούν. Ακριβώ. Ο κύριο Κουιζούμι. Πρώην πρωθυπουργό τη Ιαπωνία. Ακριβώ. Είμαστε ασθενεί φίλοι. Κατέστρεψε τη χώρα και τώρα φεύγει την Ιαπωνία ο κύριο Καζάκ. Ενώ εμεί θα μείνουμε εδώ και θα υπηρετήσουμε. Θα υπηρετήσουμε τι τράπεζε. Έχετε η πρώτη δόση σήμερα. Το πρώτο μέρο τη δόση. Να προσέξουμε να μην πάθουν ο Το πρώτο κομμάτι τη δόση έρχεται. Και παρά το γεγονό ότι μα έρχεται το πρώτο κομμάτι, παιδί μου και ε, σήμερα και το επικαιροποιημένο μνημόνιο θα πάει στην Κομισιόν. Γιατί να μην πάει. Δηλαδή σας δίνουμε και πάει... Ναι, το οποίο θα μας έτει ξανά εμάς στο Γενάρη. Και θα χαρούμε. Ναι. Πολύ. Λοιπόν. Είναι γίνεται... η Απλά λέω ανταλλαγή. Σου δίνω η μου ανάπτυξη, δίνεις. Η ανάπτυξη. Μα το πει η κυρία Μέρκελ στο Financial Times. Έχουμε το πιο αξιοζήλευτο κοινωνικό κράτος στον πλανήτη. Βεβαίω. Στην Ευρώπη αυτό. Ναι. Τώρα πώς γίνεται αυτό το αξιοζήλευτο κοινωνικό κράτος να μην είναι ούτε κοινωνικό ούτε κράτο αυτό μόνο η κυρία Μέρκελ μπορεί να το αντιληφθεί δηλαδή έχει καταργηθεί η δημοσία υγεία έχει καταργηθεί η δημοσία επαιδεία σε ναι, εδώ παντός ναι, στην Ευρώπη ναι. μόνο σε χώρες χω... χω... διατηρείται ψήγματα έστω mm -hmm. σε χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στο ευρώ mm -hmm. εκεί που συμμετέχουν στο ευρώ τα τσακίσαν και τα διαλύουν όλα mm -hmm. αλλά λέει πρέπει να γίνουν και τα αγωνιστικοί με ποιους με την κοινά κατάλαβατε δηλαδή, πρέπει να μεταπρέψουν με τους εργαζόμενους να τους κατεβάσουν στο επίπεδο της Κινάς τι λογική είναι αυτή αυτά είναι τα μερκελιστικά θα τα δούμε αυτά, ε, θα τα δούμε νομίζω τα ζούμε ήδη και... είναι εντυπωσιακό θα... πάντως να είναι σίγουρο βέβαια εγώ το είδα και στην εκδήλωση αλλά επιβεβαιώνουν τα πλάκια από τις πληρωμένες δημοσκοπήσεις mm -hmm. ότι έχουμε μια συνολική μεταβολή κοινή νόμη στην Ελλάδα ενάντια στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. συντριπτικέ πλειοψηφίε υπέρ ε, το τέλος του τέλο πάντων επειδή μου να εξεμπεδέψω μια ώρα αρχίτερα mm -hmm. το θέμα είναι ε, έχουμε και με αυτή τη λογική έχουμε πλήρη αντιστοιχεία των πολιτικών δυνάμεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων σε σχέση με την κοινωνία mm -hmm. και το δυστύχημα είναι ότι αν θα τα αφήσουμε έτσι θα μα χατακώσουν όλοι Εγώ και χθε που μου είπε κάποιος ή τέλος πάντων πλανόταν το ζήτημα το, τέλος πάντων δεν αφήνουμε στην άκρη το ευρώ να βρούμε ε, τίποτα άλλο του μετέα να ασχοληθούμε ξέρω, με το σύνταγμα με το ειδήποτε mm -hmm. εγώ επιμένω να ξαναρωτάω μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πώ μπορεί να επιβιώσει αυτή η χώρα πώ μπορεί να κάνει αναδιανομές πλούτου πώ μπορεί να κάνει τέλο πάντων όλα αυτά τα πράγματα που υπόσχονται όλοι αυτοί οι κανίβαλοι του στα στρατοπέδου ε, μέσα στο ευρώ εγώ δεν επιμένω να ρωτάω Αμα μας πει κάποιος ο παιδί μου, κάτι, δεν υπάρχει μία απάντηση, τόσο σοφούσε. έχω, διεθνούς φήμεις, mm -hmm. δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να γκουγκλάρουν στο τέτοιο, δεν λένε στους φίλους τους από την NSA να τους γράψουν μία απάντηση έστω να τη γκουγκλάρουν, να τη βρουν, να μας την πούνε. Ξέρω εγώ, μήπως δεν κοιτάνε καλύτερα τι μας λέγανε το 92 υπογράφοντας και δεχόμενοι και ψηφίζοντας το μάστριο, δεν κοιτάνε καλύτερα τότε δεν μας λέγανε 20 χρόνια ακριβώς ε? ναι δεν μας λέγανε και μια και είμαστε τι ακριβώς... κόσμο τάζανε τότε ναι και με τι απαξίωση κοιτούσαν εκείνους που τάσσονταν ενάντια στο Master. ανάμεσά τους <laughs> τώρα θυμάμαι λοιπόν τότε υπήρχε μια κίνηση εναντίον στο Μάστερτ yeah. η οποία είχε βεβαίως Προωθεί κυρίως από το κουκουέ αλλά δεν ήταν μόνο το κουκουέ ήταν και πάρα πολλοί, ανάμεσα αυτούς ήταν και ο Γ. Μητρόπουλος. Ο σπενός μουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλει να ακούσει κουβέντα για αυτό το ζήτημα, ξέρεις τι είναι να, κοιτάς ενάντια στο Μα... να ξε... ξεκινάς ενάντια στο ΜΑΣ και στο Ευρώ και να καταλήγεις να το υπερασπίζεσαι σήμερα. Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης, τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος. Ποιες διαφορές έχετε στο πάνω. Ποια διαφορά. Και αυτός μου είχε φέρει μάλιστα μια πετσέτα. Α πούμε ότι ήταν πετσέτα σου καρόπανο... Ποιος κονόπονο ε, Μαξιλαροθήκη. Δεν ξέρω τι ήταν. Α. Που έλεγε... Είμαστε υπέρ της ραχμής κάπως έτσι ας πούμε, τότε. α πούμε. Στο Λάος. Mm. Και το Λάος ήταν υπέρ της ραχμής τότε που πριν μπουν στο... Μετά βεβαίως τα πήραμε χοντρά. Τα οικονομίσαμε, Ξέρες η ανάπτυξη τρομακτική α πούμε, πούμε ένα τέτοιο αυτό. Και από τότε βεβαίω άλλαξε μια άποψη. Λέω αυτή που είναι στην αριστερά σε τι διαφέρουν από τον κύριο Γεωργιάδη. Όταν μα λέγανε παλιά ενάντια στο ευρώ και τώρα μα λένε υπέρ. Και μάλιστα με όρου κομματικών ισορροπιών. Ε λέει αφού το πάμε μεταξύ μα τε παιδιά. Το, το, το, το έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μα δεν μπορούμε τότε να, παραβιά, <Τι>... να παραβιάζουμε συμφωνίε πόσο πολιτικά τη πρέπει να είσαι για ένα τόσο κορυφαίο θέμα. Να βάζει πρώτα τι κομματικέ ισορροπίε μπροστά και τέλος πάντων προσωπικά θα τους ευχόμουν να πάρουν την κυβέρνηση όχι τίποτα άλλο αλλά για να τους κυνηγάει ο λαός mm. με βρεγμένη βρεσ... σανίδα mm. θα τους θα το, το ευχόμουν αυτό πράγμα και θα, θα τα, τα έκανα ειλικρινά ε? ε? να καταρρυφθούν οι μύθοι να, να, να τους σπάσουν mm. στο ξύλο οι ίδιοι ο παδί τους λοιπόν αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα είναι ότι θα υποφέρει όλος ο κόσμος mm. δηλαδή, θα, τους διαλυ... yeah. θα διαλυθεί η χώρα είναι που yeah. είναι διαλυμένοι θα είναι, πως το λένε δεν έχουμε περιθώρια θα, θα παίξουν είναι το ρόλο μήχε. του Χριστόφια mm -hmm. στην Ελλάδα, mm -hmm. αυτοί τύποι λοιπόν, γι' αυτό αλλιώς θα το διασκέδαζα πάρα πολύ mm -hmm. το ξύλο όχι αυτό που έφαγε ο Στατούλης Καλά, όχι, το ξύλο τη αρκούδα που θα φάνε αυτοί οι άνθρωποι έτσι, και να δω που θα καταφύγουν μήπως αυτό ψάχνει να βρει ο κ. Τσίπρας Ποιο θα το δεχτεί για μετά The next day <laughs> Αυτό ψάχνει μήπως Νομίζω η συμβουλή του του είπαν Μη κάνεις το ίδιο λάθος που έκανε ο Γιωργάκης Ο Καραμαλής που κάνει ο Σαμαράς Πρώτα θα βρει τους ε, ε, ε, Ξέρεις τρόπους διαφυγής Θα έχεις εξασφαλίσει αυτό το πώ θα διαφύγεις, το πόσο εύκολα και μετά θα κυβερνήσεις. Εμά τι. <laughs> ε, <laughs> ε, <laughs> λοιπόν, πάμε ανάποδα. Θα τώρα, το, το δούμε κιόλα αν φέρει και την οικογένεια του πίσω. Βέβαια ώστε να αφήσει το εκεί βούμε, για περισσότερες μέρες. Αυτό ξέρω εγώ. Τι να πει. Όχι περισσότερες μέρες. Άσυν στην ασφάλεια. Γιατί εδώ είναι η μπαρούτη η ιστορία. Βρήκαμε ένα σπίτι φθηνό στη Βραζιλία. Και είπαμε να το αγοράσουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτό. Ξαναλέω. Όποιος είναι σοβαρός, όποιος έχει σόρα τα σφαίρα, ας μου απαντήσει. Πώς μπορεί να γίνει, να σκεφτεί άλλη πολιτική, φιλολαϊκότερη να το πούμε έτσι, mm -hmm. ή α, με, τον, με την ακαδημαϊκή ουδετερότητα που χαρακτηρίζει τους παπαγάλους οικονομολόγους, πώς θα γίνει επεκτατική πολιτική έναντι της συσταλτικής πολιτικής που έχει τώρα που ακολουθεί για τις ιστορικές υποτιμήσεις που ακολουθείτε λόγω του mm -hmm. ιστρόικας και όλο το μνημονείο εντός του ευρώ μπορεί να μας το εξηγεί κανένα. Mm -hmm. ή επειδή δεν ξέρουν από γράμματα να τους το ζωγραφίσουμε κιόλας να βάλουμε ένα δεκάχρονο να τους ζωγραφίσει και να μας απαντήσουν αυτοί όπω. ναι ξέρω εγώ λοιπόν ναι, αυτή είναι η μόνιμη ερώτηση και νομίζω το, το έχουμε πει και πρέπει να ξαναπούμε, ότι είναι η μοναδική ερώτηση που πρέπει να κάνετε. Ε, το Έτσι. ενδιαφέρον είναι ότι διαβάζοντα και την περίφημη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα βγήκε, mm. πέρα από την ακατάσχετη φιλιαρία, η οποία πραγματικά ειλικρινά mm. μου θύμιζε μια φράση του Λένιν, που έλεγε: λέει, Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανιαρό και βαρετό από το να διαβάζει κομματικά ντοκουμέντα. Mm -hmm. Και εγώ έχω καταναλώσει τόνου από αυτή την ανιαρή και αδιάφορη φιλολογία. Mm -hmm. Αν διάβαζε σήμερα, αν ζούσε και διάβαζε τη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ και τις θέσεις της κεντρικής τροπής του κουκουέ, ειλικρινά θα αυτοχηριαζόταν, θα, θα κόβε τις φλέβες του. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εδώ δεν μιλάμε ανιαρό, αδιάφορο, άσχετο κείμενο στην νιοστή. Mm -hmm. Μιλάμε για κάτι το, το άλλο, δηλαδή λες ρε παιδί μου αυτοί οι άνθρωποι που τα γράψαν αυτά τα πράγματα, πού κατοικοεδρεύουν ακριβώς. Πού ήρθανε ναι. λοιπόν και φυσικά στη μέρη διακήρυξη δεν απαντάμε σε καμία ουσιαστική ερώτηση στα ερωτήματα, δηλαδή αυτό. Ένα φιλο, φιλολογικό κείμενο. Ναι, βεβαίω θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, στο χρέο όμω, τι ακριβώ θα κάνουμε. Είναι ένα κείμενο που όταν δεν θες να δώσεις απαντήσεις δεν δίνεις. Αυτό το ξέρουμε και στη δημοσιογραφία. Και στο ευρώ το, και και το, λοιπόν, το Τα διεθν... πετάμε όλα αχύμα. Τηλεύουμε διαφορά όμορφα. Κάνουμε δίθεν ριζοσπαστικές κορώνες mm -hmm. για να ικανοποιήσουμε εκείνο το κομμάτι του που δίθεν πασχίζει για τη ριζοσπαστικοποίηση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Αλλά εκεί είναι, αυτή είναι χειρότερη από, από τους υπέρεους. Τουλάχιστον με τους υπέρεους ξέρουμε τι λέμε. Ξέρεις ποιος είναι απέναντί σου. Έτσι, ο άλλος μου το, το παίζει και αλλιώς και αλλιώς και ανάποδα ε, δεν είναι έτσι και τέλος πάντων πώς να πιστεύεις έναν άνθρωπο που να λέει που θεωρεί ότι είναι πολύ κρίσιμο το να αντιπαραδεθείς στο ευρώ αλλά την ίδια ώρα μένεις ένα κόμμα που πάει πλησίστια μας πάει στη σφαγή λόγω ευρώ τι και το αστείο είναι το ξέρει και όπως ε, το άλλο που είδα, είδα και συνέδριση του κυρίου Καμένου στο, Καμένο στο χονή μου κάνει εντύπωση. Ξεφνικά ο κύριος θυμηθεί θυμηθήκε ξανά το 120 παραγράφος 4 του Συντάγματος και φυσικά τη διαγραφή του χρέους. Ερώτηση. Mm -hmm. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πώς μπορεί να γίνει αυτό μες το ευρώ. Και πώς μπορεί να επικλει... ε, επικαλεστεί το 120 παραγράφος 4 με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα εντός ευρώ. Πώς και χρειαζόταν να το φύγει ο Μανόλης, ο Βακιόλη και ο... Και, για να τα θυμηθεί ξανά. Και το τρίτο βασικό ερώτημα, αφού αυτός τους επέλεξε, αυτός επέλεξε να στηριχθεί σε αυτούς, γιατί να το έχουμε πίσω σύντορα. Για ποιο λόγο. Ποιος τους επέλεξε, μόνοι τους αυτό Δεν τρέχει κάτι με και με τον κύριο Καμένο Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε το στο Κωστορίαλ Όχι. Oh. Ναι Δεν yeah. το ξέρει τώρα Ω, oh, Ναι. Yeah. <laughs> λοιπόν, βγήκε το στο Κωστορίαλ Και πάνω σε μία στην ένταξη Επαντούσε τον κύριο Ναι; yeah. ε, Είπε να και ο κύριος Καζέκης που εγώ έχω βάλει στο facebook μου, είπε που τέλος πάντων σε όλες αυτές τις, ναι, τα διάφορα που έχει, έχω αναρτήσει λέει το κομμάτι από το youtube που, που κατηγορούσε τον κύριο Καμένο ότι του έδωνε λεφτά ξέρω εγώ προεκλογικά, ε, αυτός ο κύριος Καζάκης ε, που έχει το χωνί πήγε και πήρε συνέντευξη από τον κύριο Καμένο. Και η εκμερίδα του εσύ, εσύ. φιλόδοξη στο, στο μυαλό του κυρίου Γεωργιάδη. Μια πολύ ναι, σχέση. Εντάξει, έχου, συγκλώμη, μόλις, Ναι, όχι. Ναι. Εγώ λέω, θα ήθελα να του πω τον κύριο Γεωργιάρη. Εγώ απόρρισα βέβαια με την απάτη του κύριου Χαρδαβέλα ω δημοσιογράφου. Ναι. Έπειρου. Mm -hmm. 50 χρόνια στο κουρπέτι. Ακόμα κι αν η εφημερίδα ήταν δικιά σου. Θα έπρεπε να του πει. Για καθέστε κύριε. Σε μια εφημερίδα παίρνουμε συνεντεύξει μόνο με όσου συμφωνούμε. Αυτό είναι εφημερίδα. Ο αυτό, κ. αυτό είναι κανάλι. Α, α, έτσι αντιλαμβάνεται η δημοκρατία. Έτσι. Δεν καταλάβω κι εγώ. Ε, αυτό Για είναι η ενημέρωση ή... Γιατί τι απάντει ο κ. Χαδαβέλλας? Ότι αυτά βλέπει ο κόσμος και απαξιώνει την πολιτική. Α, ναι. Μάλιστα. Ε, τους ανακάνυψε τους εξωγήινους <laughs> ή πέντους <πέιν> ανακαλύψει. <laughs> Α, Αυτό. Άσε τώρα, σε παρακαλώ, γιατί είναι από τους πρώτες που είχα βγάλει την προφητεία. Ότι την Παρασκευή... μέχρι την Παρασκευή είμαστε. <laughs> ε, ναι. Παρασκευή, τελευταία εκπομπίση, θα το λέω. Μήπως την Παρασκευή <laughs> θα έρθουν οι μάγια <laughs> να τον πάρουν, να εσυχά <laughs> <laughs> <laughs> από ό,τι φαίνεται έχουμε ξέρει τριά που ξέρω ναι. με αυτά που ακούνε είναι λοιπόν, μήπως, ας πούμε, μήπως, μήπως ξέρω εγώ πάθηκα ένα κεφαλικό και πάλι Ναι. λοιπόν έλεος ρε Απρά, παιδιά απλά λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι γνωστός διαστρεβλωτής και αυτός είναι ο ρόλος του και αυτό είναι το συμβόλο που έτσι σε όποιο κόμμα και αναφρίσκεται ναι. Γιατί να το ξεκαθαρίσω πάλι βεβαίως ναι. όχι τίποτα άλλο για, αυτό, για τους ανθρώπους που ακούνε πρώτον το χωνίδι δικό μου δεν στην, στην μετοχική ομάδα ε, ο κύριος βεβαίως ο Γεωργιάδης επειδή ο τελευταίο τος που του έκανε κούρα αρνείται πλέον να, τον, να κάνει συνεδρία Έδεκλειώ. μαζί του ναι, δηλαδή έκλεισε ψυχία, του ως άνθρωπος, ως Έλλην mm. ως ε, γενικά ε, ε, ε, εν ψυχών έκλεισε και έφυγε ο άνθρωπος Λοιπόν και ε, στην τελευταία του διαθήκη τώρα που είπε το ξέρω από χέρι, δηλαδή από πρώτο χέρι ε, διατύπωσε να άποψη ότι αν συνέχιζε θα αυτοκτονούσε ο ίδιος ή θα σκότωνε τον Γεωργιάδη. Ένα από τα δύο οπότε είναι ανία την περίπτωση. Γι' αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα και δεν ασχολείται κανένας μαζί του. Λοιπόν εγώ θα έλεγα τον κύριο Χαρδαβέλα έτσι έλειως. Ε, ας ασχοληθεί κυρίως με την Ανδρομέδρα, το ΚΑΠ 13 το ε, <χι> του Κεντάβρου, τους Ελοχίν και τους Νεφελίνες είναι θέμα, πιο καλός σε αυτά τα πράγματα. Είναι είναι το πετρέλαιο το βρήκε... Το, <χι> αυτό και αν βρήκε, <χι> δηλαδή, <χι> το <χι> βρήκε... <χι> το πετρέλαιο το βρήκε... το πετρέλαιο το λοιπόν ας, ας ψάξει με αυτά <χι> που ξέρει. Δηλαδή κάνε ένα ούφο είναι <χι> ειδικός αυτά. Λοιπόν και <χι> ας ασχοληθεί με αυτά που ξέρει. Εντάξει. <χι> λοιπόν και <χι> τέλος <χι> πάντων το γύρας... Ούγαρα έρχεται μόνον. Το <laughs> έφταλα. Λοιπόν, <laughs> για κάποιους αγρόπους <laughs> είναι αυτό που έλεγε γιαγιά. Πες μου παιδάκι μου, ποιος είναι αυτός ο γερμανός καθηγητής που μου πήρε τα μυαλά. <laughs> ο Αλτσχάιμερ <laughs> <ο> <laughs> <laughs> γιαγιά. Ναι. <laughs> λοιπόν, αυτό το ακριβώς συμβαίνει και δυστυχώς και στη δημοσιογραφία με ορισμένος. <laughs> λοιπόν, το δεύτερο, εγώ επιμένω στη τσάση μου, στον και <laughs> Εγώ το ξέρω και το έχουμε θέσει εδώ από την εκπομπή και νομίζω έτσι. και με το τελευταίο γεγονότα στους ανεξάρτητες τους Έλληνες ε, πώς να το πω ε, δικαιώθηκες. Και το, δρά, και το δράμα της Οι ιστορίας είναι ότι κάνει το τραγικό εξή λάθο. Το εξής τραγικό λάθος που θα το βγει πάλι μπροστά του γιατί δεν έχει πολιτική σκέψη. Mm -hmm. Δεν λέω να, να συμφωνούμε στην πολιτική σκέψη. Να έχει πολιτική σκέψη. Να ελύσεται. Πολιτικά εννοώ. Ναι. Κάθεται και προκαθορίζει. Ναι. ότι αυτοί που του φύγανε θα πάνε στα Σαμαρά. Θα πάνε Σαμαρά, ναι. Και δεν πρόκειται να πάνε στο Σαμαρά. Ακριβώς, <laughs> δηλαδή... <laughs> <laughs> είναι ο, ο άνθρωπος... Όποιος έχει κάνει και μια συζήτηση που δεν ξέρει κάποια πράγματα, εντάξει, λέει, το ξέρεις ότι δεν πρέπει να πάνε στο Σαμαρά. Είναι άλλο Έλωση. παιχνίδι που παίζουμε. Yeah. Okay, Ακριβώς, πού είναι Δεν πάνω. ξέρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στοιχειώδες... Να... Δεν... Δεν... Δεν... Δεν... Δεν... Δεν... Αντίληψη. Ο άνθρωπο έχει πανικοβληθεί και έχει ευχαριστήσει η... βουλή να είσαι ε. η, η συνέντευξη <laughs> ειδικά <laughs> στο χονεί που είδα και που βγήκε σε όλα τα κανάλια είχε πάρει α... δηλαδή εγώ δεν, πιστεύω ναι. ότι δεν άφησε δημοσιογράφο χωρί yeah. να τον πάρει τηλέφωνο να το πει βγάλε με δεν άφησε λάρχη που να μην του είπε βγάλεμε με πέστω να με βγάλουνε mm. δηλαδή εγώ πιστεύω ότι έγινε χαμό για να πει τι ότι τον προδίδουνε mm. ποιο τον πρόδωσε αυτέ ήταν θέσει του και μάλιστα. Ο ίδιος προσωπικά μας έλεγε, τότε που συζητάγαμε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί αυτές είναι οι θέσεις που υποχρεωθούν. Δεν κατάλαβα δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα. Όπως και οι άλλοι βεβαίως. Αφού παιδιά μόντως βουβέντε, το είχατε βρει το ζήτημα. Απλά βλέπουν ότι καταραίουν εκλογικά και πάνε κάπου αλλού να ε, ε, συνεχίζουν την πολιτική τους καριέρα. Ποιο είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά, και σιγά άλλα. Αλλά... Και όλες αυτές τις μετακινήσεις και τις α αλλαγές... Και καταλάβουν ότι δεν είναι σε καλό άλογο, ε, δεν είναι σε καλό άλογο, δεν ε, δε μπορούμε τελευταία στιγμή, ένα μήνα πριν τις εκλογές να σκοθούμε να φύγουμε. Και απλά Έχει. θα του λέγα τον κύριο Καμένου, να περιμένει αλλαγές και από την άλλη πλευρά. Mm. Δεν του φεύγουν απλά οι δεξιοί βουλευτές του για να πάνε προς τα δεξιά. Mm -hmm. Να περιμένει πηδηματάκια ελαφρά και από την άλλη πλευρά προς το ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Και από την και άλλη εγώ την λέω γενικά του κομματιού του ναι. Ναι. δεν ξέρω ποιο ναι. λέμε τώρα δεν είναι και ποιοι αμπεμπλόμ λοιπόν ναι. Ναι. Γι αυτό εγώ θα του λέγα για να μην εκτεθεί τελείως και ένα πανόρθωτα. Mm. να μην λέει βα... φαρώνικες κουβέντες mm. να προσγειωθεί όσο μπορεί αν είναι δυνατόν έτσι σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει να καθίσει να σκεφτεί πιο επιτελικά. Δυστυχώ δεν έχει δυνατότητε. Ούτε ο προσωπικά αλλά ούτε και ανθρώπους γύρω του για να μπορεί να τον προσγειώνει. Λοιπόν. Αλλά τουλάχιστον να μην εκτίθεται. Τώρα φιλική κουβέντα είναι αυτή. Φιλική συμβουλή. <ΣΣΣ> Αν μπορεί να την πάει κανένα. Σοβαρά. Αλλά από εκεί και πέρα να περιμένει εκπλήξεις. Εγώ αυτό του λέω. Κάτι ξέρουμε κι εμεί mm -hmm. που λέμε πέντε πράγματα. Να περιμένει εκπλήξεις. Απλά λέω. Άνεμο μαζέματα διάολος κορπίσματα μεγάλη ρήξη ο, ο λαός δηλαδή. μας κάτι ξέρει ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, λοιπόν ε, θα πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα να πω ότι εσείς βέβαια επικοινωνείτε μαζί μας στο 54344 επαμ και ενώ το μήνυμα σας και αποστολή στο 54344 θα πάρουμε και μια γεύση σε λίγο να δούμε τι έγινε και στο Κιάτο σήμερα ήταν η δίκη ε, του πληρώνω. Ε, ξέρω ότι ήταν αρκετό κόσμο, είχε κατέβει αρκετό κόσμο σε συμπαράσταση και επαμήτε και όχι μόνο και πολίτε. Ήταν και τα μάτ εκεί στο πρωτοδικείο του Κιάτο. Θα δούμε τι έγινε, θα μάθουμε σε λίγο να πάρουμε μη μουσική ανάσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Δευτέρα σήμερα, πρώτη μέρα τη εβδομάδο. Ε, Τελευταία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω αν είναι τελευταία εβδομάδα, γενικώ γίνεται ένα χαμό λέει σε όλο τον κόσμο. Ξέρει τώρα κερδοσκόποι, άνθρωποι βέβαια παιδί μου που τα πιστεύουν αυτά, έχουν βγει στην πιάτα το τι λεφτά θα βγάζουν κάποιοι. Πιστεύοντα ότι την Παρασκευή θα έρθει η τέλεια του κόσμου. Απαντούν επιστήμονε, απαντά η ΝΑΣΑ. Τέλο πάντων. Εδώ πιστεύουν παιδί μου ότι σταμάτησε τη χρεοκοπία τη Ελλάδο ω ώρα. Ναι, ναι. Τους Μάγιας τα Πα... ναι, πιστεύουν ναι, Αυτό στόχο. ένα σωρά ο ναι. έχουν και μια ιστορία Η <laughs> Μάγια ναι. τουλάχιστον δεν ναι. είναι και Μάγια. Ναι, δε Μάγια Μάγια η Μένσα Έχουν και έναν πολιτισμό και έτσι ναι. Λοιπόν δεν είναι απλή κατάσταση Αλλά αυτό είναι καλό Αν ζούμε και κάθε μέρα στην τελευταία Δεν ξέρουμε πως είναι πράγματα βέβαια ναι. Αν το πιστέψουμε ότι αυτή είναι η τελευταία μα εβδομάδα Δεν πως τελικά ξέρεις Αυτά που αφήνουμε για τον χρόνο Του ξεσικόμου μας Οπότε μας βγήσε καλό. Ε, το ζήσουμε κάπως έτσι. Καλά εγώ δεν πιστεύω. Δεν πάμε βρει, πάμε καν, με το κεφάλαιο. Δεν έχω βρει κανένα ας πούμε, να, να πιστεύει εδώ πέρα την τη, oh, προφητεία όχι, το Μάγια. Όλοι ζωγή, πιστεύουν έδερφη. την προφητεία Σαμαρά. <laughs> λοιπόν, το... Ε, αυτό που... Ναι, επειδή υπήρχε ένα email ας πούμε, που ρωτάει να που ναι, πούμε για την uh, να ημερίδα... να γιατί πιστεύω ότι από εκεί θα βγήκαν σημαντικά πράγματα. Το Σάββατο το πρωί ναι. ήσουν σε αυτή την ημερίδα των γιατρών. Ήταν εξαιρετική η ημερίδα ως προς τις, μια σειρά ομιλίες που είχαν ε, κάνει, που κάναν οι, οι οποίες που αφορούσαν πλευρές της κατάστασης του σύστηματος υγείας. Ε, ξεχώρισε νομίζω μια εξαιρετική εμπειρία. Πώ έλεγε για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο το πόσο έχει επηρεάσει τα μνημόνια και η κρίση ναι. έτσι το χώρο τη υγεία ναι. είναι το κέριο θέμα. Ναι, ξέρεις βεβαίω τον κύριο Στουρνάρα ο οποίο ε, σχολεί Δημόσια Δίκη, αν θυμάμαι καλά, όχι Δημόσια Υγεία, έκανε μια ομιλία η οποία λέει ότι είμαστε πρότυπο ανάπτυξη του υπηρεσιού υγεία στην Ελλάδα, του μνημονίου. Α. ναι, είμαστε πρότυπο ναι. Ε, διότι κρίνει από τον εαυτό του ο συνδυασμό άνοια Χαλτσχάιμερ και υψηλή δόσης να, Όχι γνωρίζει ότι το Υγεία, το Ιατρικό Κέντρο Τέτοιες, τώρα λέω τυχαία κάποιες κλινικές Του ιδιωτικού τομέα δεν ανήκουν Στο δημόσιο τομέα Γιατί εκεί πηγαίνουν αυτοί ναι, Το θέμα είναι ότι αυτοί, αυτοί πιστεύουν Αυτό ότι δεν πρέπει να, να, να υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία Αυτό το εγώ γεγόμιο γερότερο Λοιπόν το, Ούτε δημόσιο σύστημα υγείας Λοιπόν, ε, νομίζω ότι αυτά, ε, από ό,τι μας είπαν εισηγείς, αυτές θα βγουν στη, στη δημοσιότητα, ναι. οπότε έχει μια σημασία να τις δει κανείς. Και το τέλος της ημερίδας ήταν, το <Κι> κλουτς βραδιάς δηλαδή, ήταν οι ομιλητές που ήταν καλεσμένοι από το την Ανεξάρτητη Κίνηση, η οποία οργάνωσε την α, ημερίδα. <Κι> η, και, οι ομιλητές ήταν οι αναμενόμενοι, δηλαδή ο κύριος Παπαδόπουλος που ήταν ο καθηγητής μαφαρμακολογίας και που εστίασε σε συγκεκριμένε πλευρές του προβλήματος της ηθικής των, του ιατρικού επαγγελμασικού έτσι το εξέλαβα ε, το ο κύριος Δε, Δελαστίκ ο δημοσιογράφος γνωστό, <σχερμαντικά> <μοστός, σχερμαντικά> και ο υποφαινόμενος ο κύριος Κανέλη δεν ήρθε <σχερμαντικά> όπως άλλωστε ήταν ανα, πλήρω αναμενόμενο γιατί. Κατά τη γνώμη μου ο, δεν υπήρχε περίπτωση να εμφανιστεί η κυρία Κανέλη όσο εγώ ήμουνα στο πάνελ και ο κύριος Δελαστίκ. Δεν νομίζω ότι θα εμφανιζόμαστε πότε. Και καλά για και για τον κύριο Δελαστίκ. Ε, νομίζω ο συνδυασμός και, ήταν, ήταν, ήταν καταληκτικότατος. Ναι, δεν θα πω. Δεν νομίζω ότι θα τι επέτρε ποτέ ο Περισός να πηγαίνει και όντω προφασίστηκε κομματική δουλειά. Mm. Τώρα, τι κομματική δουλειά και κομματική που χρέωση έχει κάποιο ο οποίο δεν είναι μέλος του Κουκέου. Ένα ε, βάλετε στο ήλιο στο Παιρισώ. Μπάλον. Ναι, ίσως. Είναι και αυτό. Κατά τη γελάνε με σφυροδρέπανα, mm. ε, που είναι με λαμπιόνια. Αυτά, βέβαια, ναι. Το γέλιο τη αποθήκε. Το γέλιο Σαρκούα δεν είναι αυτό. Αλλά. Το γέλιο τη Αρκούτα είναι, παρελπιπτών, θα σα πω ότι έγινε η συζήτηση, η οποία έχει μαγειδοποι κιόλα και θα αναπτυχθεί. Α, ωραία τα μάθουμε να το πούμε και στον κόσμο. Γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό που με αφορά, γιατί δεν μπορώ να κρινώ εγώ την uh, τοποθέτηση του κ. Παπαδόπουλου, mm -hmm. που είναι ειδικευμένη, ε, αν και υπήρξε πολύ μεγάλη έντονη κόντρα με τους γιατρούς παρευρισκόμενου με τον κ. Παπαδόπουλο, αλλά αυτό αφορά ζητήματα κτλ. Καλό είναι να μην πάρουν, δεν έχει λόγο νόημα. Ειδικώς. Ωστόσο, ο κύριος Δελαστίκ έκανε μια πολύ εκτεταμένη παρουσίαση του προβλήματος και τον τρόπο που έχει μετεξελιχθεί η Ελλάδα των μνημονίων, όλες τις συνθήκες και όλα αυτά τα πράγματα. Και εμένα έτσι μου έδωσε μια ευκαιρία να μιλήσω για το μηχανισμό που μας σε εδώ. Mm. Ο τρόπος και το για ποιο λόγο mm. εντός του ευρώ δεν είναι δυνατή άλλη προπτική. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουμε από τη λογική της εσωτερικής υποτίμησης. Εσωτερική υποτίμηση εννοούμε αυτό που βιώνουν λίγο πολύ όλε οι χώρε τη Ευρώπη. Δηλαδή χάνουν τα πάντα οι λαοί του και οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, αυτό το, το πράγμα, αυτό που οδότησε μια έντονη συζήτηση γύρω από τα ζητήματα αυτά, νομίζω ότι θα αναπτυχθεί. Αν δεν έχει αναπτυχθεί, θα αναπτυχθεί σίγουρα πολύ γρήγορα mm -hmm. και θα είναι προσβάσιμο σε όλου ώστε να δουν, ας πούμε, να εκτιμήσουν α, τι ακριβώ γίνεται. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, μια το... και μιλάγαμε για την κυρία Καρέλη, η οποία έχει υψηλότερα κομματικά καθήκοντα και δεν μπορούσε να έρθει, δηλαδή συγγνώμη παιδιά μου, βάλε χέρι ο και δεν έρχομαι, αυτό ήταν το, oh, το υψηλό του μήνυματος, το χειρότερο βέβαια από όλα το οποίο προκάλεσε και, το... και την αντίδραση του κοινού είναι ότι στο μήνυμά της είπε ότι μην ανησυχείτε σε κάποια άλλη εκδήλωση, θα είμαι εύχαιρη και να, να έρθω, yeah. άλλωστε το μνημόνιο... τα μνημόνια θα μας ταλαιπωρούν ακόμη για χρόνια αυτό όχι κάτι αυτό πυροδότησε μια αντίδραση των ανθρώπων mm. από κάτω για λέγει και συγγνώμη κυρία μου mm -hmm. εδώ παλεύουμε όλοι να γλιτώσουμε από το μνημόνιο ναι. μια ώρα αρχίτητα και εσύ μου προκαταλαμβάνεις ότι θα με πάει για χρόνια προκαταλαμβάνει ιστορία. ότι ο λαός δεν θα είναι όριμος για χρόνια ε, ακόμα ε, πώς να είναι όριμος προκειμένου να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. πώς να είναι όριμος αυτό, τον βλέπεις να δημήτρη. έχει οικοκυνήσει είναι πράσινο ε, λοιπόν <ε> και εφαιρεια, έτσι να, για να καταλάβουμε τι όριμότητα απαιτούν οι μετικούντες τον περισσό <πή> <ε> να σας πω μόνο με πληροφόρηση από ό,τι που με πληροφόρησαν γιατί είχαμε και μια επαφή με, τον, με τους εργαζόμενους του, στο Δήμο Ηρακλείου που έχουν κατάληψει τα σωματεία εκεί όπως άλλωστε και, και άλλους στην Ελλάδα στα πλαίσια των κινητοποιήσεων της ΠΟΕΟΤΑ στο Δημαρχείο ήταν και κλεισμένο το θηρών με αυστηρή περιφρούριση. η κυρία Παπαρίγα μαζί με στελέχη του κομματός της η οποία κάνανε διαβούλευση και κλεισμένο το θηρών με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ε, περιφούρηση. Ε, ήρθε χωρίς καμιά αναγγελία, χωρίς τίποτα, δεν τη κανένας παρά μόνο την, την φέρανε, την βάλανε μέσα. Στην αίθουσα κλείσανε ερμητικά την, την τουαλέτα, πόρτα. Την, συγγνώμη, την, την, ε, την πόρτα και εκεί μιλάγανε για τα δικά τους. Ε, ποιο είναι το ντεσού. Το ντεσού mm. είναι κάτι πολύ απλό. Το πρώτο είναι ότι οι συγκεκριμένοι νομαρχιακοί όπως και άλλες νομαρχιακές α, του κουκουέ έχουν εντείνει την κριτική προς την πολιτική της κυρίας Παπαρίγα mm -hmm. και η κυρία Παπαρίγα ήρθε προφανώς να καθυσυχάσει, να πείσει να βάλει τα πράγματα στη θέση δεν ξέρω η τι τάξη, ακριβώς είναι ναι. λοιπόν, να τραβήξει η... ίσως και το αυτοίς τους επαναστάτες το καινούριο ναι. στοιχείο ναι. τώρα τι επαναστάτες ας αφήσε, mm. όταν μείναμε mm. ο και επανάσταση ας το αφήσουμε αυτό το, το, το δύο πράγματα ξεχωριστά mm. λοιπόν ε, το χειρότερο από όλα βεβαίως από ό,τι μου λέγανε εκεί μέλη και στελέχοι του κουκουέ που αρνήθηκαν να πάνε στην σόκλιστη Ψυχοθεραπεία. Μου είπαν το εξή ότι έχει ενταθεί το θέμα και μέσα σε μεσαίων και ανώτερου τελεχικού δυναμικού διότι κόπηκε η αργομιστία όπως είχαμε προβλέψει. Πάνε και εκεί τα λεφτά. Όπω είχαμε προβλέψει η πτώση της κατοικική επιχορήγηση στο μισό περίπου ανάγκασε την κυρία Παπαρίγα να απολύσει επαγγελματικά στελέχη. Mm -hmm. τα οποία βεβαίως ξαφνικά ανακάλυψαν την αντίθεσή τους με την κοινωνική πολιτική ή απλά εξαφανίστηκαν από προσωποί τόσο επαναστάτες, τόσο δοσμένοι στον αγώνα. Λοιπόν, ε, ελπίζω αν έχει μείνει ο νιό, αυτοί που με βρήκαν χθες ελπίζω yeah. να έχουν και το μυαλό στο, μυαλό, στο, στο κεφάλι τους είναι να καταλάβουν αυτό που λέγαμε εδώ και γεωρώ όταν έχει ο άλλος υλικό mm. συμφέρον από την κομματική αντιμιστία δεν πρόκειται να κουνηθεί ούτε τίποτα mm -hmm. και όταν yeah. τη χάσει την κομματική αντιμιστία είναι πιο πιθανό να περάσει τις γραμμές και να πάει στον αντίπαλο ξεκάθαρα mm -hmm. γε, γεννίτσαρος πώς να σου το πω mm -hmm. παρά οτιδήποτε άλλο mm -hmm. η αντιμιστία η κομματική έχει καταστρέψει κινήματα ολόκληρα. Όχι τώρα, τώρα από 19ο αιώνα. Έτσι. Δημιουργεί καταστάσει κάστα. Μια η κάστα τι είναι. Δεν είναι αυτοτελής τάξη. Είναι ένα εξάρτημα. Ένα εξαρτόμενο στρώμα, κοινωνικό στρώμα από την άρσοτάξη. τάξη. Αυτό είναι η κομματική γραφειοκρατία. Και τώρα το έχουν και δεν φτάνουν. Δεν με διακροσωπικά. Mm. Το έχουν κάνει μαγα, παραμάγα, σκε, παρασκευτική οργάνωση έχουν κάνει. Αλλά θέλω να πω δηλαδή, τέτοια κα, κατάδια που κάποτε εγώ θυμάμαι η προηγούμενη. Οι προσυνεδριακές ήταν ανοιχτές, μιλάγανε ανοιχτά με τον κόσμο κατά τα άλλα βέβαια το συνέδριο oh, τους ξέρω, ξέρω, ξέρω. είναι για το λαό έτσι, αυτό. Mm. Ε, και μια, έτσι, μια είδηση, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, mm. σοβαρή πιθανότητα, μπορεί και να μην έτσι απλά το αναφέρουμε έτσι για το ανέκδοτο του, της ιστορίας, εκεί κοντά στον περισσό, mm. εκεί κοντά στον ηλισό mm. που <laughs> έχει το <laughs> <ξέρω, laughs> ε, να βρεθεί ένα χώρος που πραγματικά το επάνω μπορεί να αναπτύξει πολιτιστική δραστηριότητα και άλλα πράγματα. Mm. Η πρώτη πρόταση που έγινε με το αν ευοδοθεί αυτή η ιστορία mm -hmm. να πάμε επειδή είναι πολύ κοντά στο σπίτι του λαού mm -hmm. πάμε τους, <laughs> Λοιπόν το μυστήριο το πυλοφόρη, το mm -hmm. αυτό το τι έχουμε τράβει εξημιουργία θα γίνει λοιπόν και να βάλουμε ένα άλλο. Το σπίτι όλου του λαού. <χετί> <σχετί> Να το βάλουμε αυτό <σχετί> με μεγάλη πινακίδα <σχετί> έξω γιατί ήταν ανοιχτό σχολείο. Δεν θα υπάρχει σχολείο στο σπίτι του λαού διότι η κυρία Παπαρίγα είπε ότι δεν πλήρωσε το χαράτσι το κομματικό κόμμα. Τι μου λες. Δε, ούτε η ίδια αλλά δεν πλήρωσε και το κομματικό κόμμα οπότε δε, δεν θα υπάρχει για ποτέ. <Στα> υπάρχει <σχετί> πρόβλημα εδώ. Μετά καταλαβαίνει θα στηθούν όλοι. Ε τα στελέχη απ' έξω θα κάνουν ανθρώπινη αλυσίδα όταν θα πάει ναι. το δημόσιο να το πάρει να oh. <laughs> κάνει κατάσχεση και θα έχουμε εκεί η ροή δηλαδή. ε, έτσι πουτς. θα ξεκινήσει η επανάσταση ναι. που υπάρχει πάνω ένα αρκάδι <laughs> λοιπόν άρα υπάρχει θέμα θέλω να σου πω ναι. επίσης... επίσης δεν με ενδιαφέρει είτε mm. το έχει δεν το έχει εγώ είχα διαφωνήσει από τότε που τσικάσημουνα στην πλειοψηφία του με... λαού okay. τι δουλειά έχουμε εμεί να κάνουμε τέτοια πράγματα mm. δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί σε σούρευαν ομόλογα λεφτά, ιστορίες και να τα πω. που είμαστε εμείς, δεν δηλαδή μπορούσα να καταλάβω ποτέ αυτά τα πράγματα. Mm. Τέλος πάντων, αυτά είναι πια πράγματα Δεν τώρα, μας αφορά, ό, τώρα, δεν το φουρώνουν το λαό. Τώρα μια τα... κλίκα. Μια κλίκα. Αφορά, ξέρεις ποιο το πρόβλημα, την εποχή εκείνη τα συσσωρεύανε γιατί με αυτόν τον τρόπο πιστοποιούσαν την πραγματικότητά του ή επιβάλλαν την πραγματικότητά του, την πολιτική του πραγματικότητα στο πολιτικό σύστημα. Έτσι ξέρε να δουλεύει το αστικό πολιτικό σύστημα οπότε μιμώντουσαν το που... αστικό πολιτικό σύστημα ώστε να μπορούν να κατοχυρώσουν το ρόλο του στο αστικό πολιτικό παιχνίδι. Τώρα όμω που αλλάζει τελείω άρδινο όλο το ζήτημα και το, το διαμορφώνουν τα έχουν βρει μπαστούνια. Αλλά ακόμη και τώρα κάποιοι εκεί μέσα είτε επιτελώντα συγκεκριμένη διαταγμένη υπηρεσία είτε λόγω απίθμενη βλακεία mm -hmm. δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι τον ειδοστρωτήρα που έρχεται που δεν πρόκειται να αφήσει όχι το σπίτι του λαού μέσα μου η καμπαντότητα ποτέ σπίτι mm -hmm. του λαού λοιπόν ούτε σπίτι ούτε του λαού λοιπόν δεν πρόκειται να αφήσει ούτε σύμβολο ούτε αναφορά ούτε θύμηση ούτε ανάμνηση να ισοπεδώσει όλα mm -hmm. και είναι πανεύκολο γιατί του έχουν στο χέρι Ξέρουν ακριβώ ποιε είναι στον τουλάπι μέσα οι σκελετοί που υπάρχουν. Γιατί, Γιατί όταν φωνάζανε κάτι πιτσυρικάρε στι αρχές του 1990 που σηκώσαν το βάρο τη ανικοδόμηση εκείνου του κόμματος με τι ψευδεστήσει που υπήρχαν τότε την εποχή εκείνη. Ότι θα μπορούσαν να το οικοδομήσουμε από, μηδε, από, μηδε, από μηδενική βάση. Να το ανοίξουμε σε όλο το λαό. Να αποκτήσει ξανά τον αέρα. Το φρέσκο αέρα τη κοινωνία όπω πραγματικά ήταν θα, και θα έπρεπε να ήταν. Λέγαμε. Βγάλτε έξω όλου του σκελετού. Βγάλτε έξω όλου του σκελετούς Οτιδήποτε υπήρχε ή υπάρχει κρυφό στην ιστορία, βγάλτε το έξω. Δεν έχουμε ανάγκη. Mm -hmm. Δεν έχουμε mm -hmm. ανάγκη. Κάνοντα τα αυτοκρατική μα. Και σαν γίνημα mm -hmm. και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά επειδή ορισμένοι ήταν ταυτισμένοι με του σκελετούς σε βαθμό κακουργήματο θα έλεγα, δεν θέλανε να με κανέναν τρόπο no. να βγουν no. προ τα έξω. Όπω για παράδειγμα και έτσι προτίμησαν, προτιμούν να είναι νεκροθάφτε αυτού του κόμματο, Παρά να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα να νεκραναστηθεί. Mm -hmm. Νεκροθάφτες θα γίνουν. Όπως αυτός ο... Ποιος? Ο πες το ναι, ο, ο άλλος κομμουνιστής. Ποιος άλλος Ο Χριστόφιας της Κύπρος. Α, στην Κύπρο. Κομμουνιστής. Ναι. Ναι. ναι, το είχα ξεχάσει αυτός παρά είναι ναι. Ναι. κομμουνιστής. Ναι. Το από πέντε σκα και μπέ κομμουνιστής. Ναι, είναι κομμουνιστής. Ναι, δεν φορούσε και το μπλουζάκι με το Σοβαρά ναι, το είχε κάτι Πάλι καλά που δεν είχε το, το τσιμπούκι του Τσέ Και το μπαιρέ ο ίδιος Και να κλαίει με, με κορόμηλο Άμα. Τον είδες και Ομπάμα έκλαιγε για το Τελικά του ίδιου ο κοινωνιολόγου. Αυτό το έχω πει εγώ, δεν με ακούσει. Η ίδια μια εταιρεία είναι, ρε παιδί μου. Και πηγαίνουν οι, οι αστέξιδε. Ξε... Η διαφορά πια. Του είναι. Επειδή ο Χριστόφια ήταν πρώτο πλάνο. Ο Ομπάμα το κάνει καλύτερα. Με συγχωρεί, yeah. εγώ τον παρακολουθήσα. Yeah. Το ε, ε, πιο... Δεν άφησε τον βάρο. Ε, προσπαθούσε ότι είναι αυτό ο λιγμό που προσπαθεί, ξέρει, να το διθασέψει, yeah. να μην σου βγει. Και έκανε αυτό. Δεν είναι και δύσκολο. Ξέρετε τι γνώμη. Γιατί όταν αφορά 27 παιδάκια, 28 α πούμε, ξέρω εγώ, ηλικία μέσα αλλά πάρα πολλά παιδάκια ναι. ε, και να το σκεφτεί μόνο και τίποτα μεσού είναι και στην άλλη άκρη της ίδια το σκεφτεί συγκινήσεω δηλαδή κύριε σας κάτι τρελαίνεσαι με την το... εποχή που το... φύτησε στην κομματική α, σχολή α, ο κ. Χρυστόφια που ήταν ειδικά στο στην ειδική πτέρυγα της κομμή mm -hmm. της NKVD και ξέρουν πολύ καλά αυτοί οι έχοντε τρίβει με τα ζητήματα yeah, τι είναι... σημαίνει NKVD yeah. λοιπόν από αυτή τη σχολή βγήκε ο Χρυστόφια ο όπω ο μεντορά του yeah. Λοιπόν, πει, ακριβώς ναι. και έχουν βγει τα αρχεία πάνω μου οπότε δεν μπορεί να τολμήσει κανένας να πει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, εγώ απλά θα πω το εξή. Εκείνη την, την εποχή δεν είχαν επικοινωνιολόγους Ήταν πιο brut τα, τα πράγματα ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και τώρα είναι λιγάκι δύσκολο σε αυτή την ηλικία τώρα μάθαμε τα αμερικάνικα συστήματα είναι λιγάκι δύσκολο. Ναι, Ελπίζω ναι. να τον περάσουν και από σχολή η δική τουλάχιστον μας άμα δείτε. είναι να, να δακρύζει να, να δακρύζει όχι το τελειώνει Έχει, τώρα ο τελειώνει ο τελείωσε το έπαιξε ναι. αυτό που έπρεπε να κάνει το τελειώνει θα τώρα. έρθει ο Αναστασιάδης και θα μας ναι. τη διαλύσει σύμπαν ναι. ενώ ο οικονομικός δολοφόνος α πούμε ναι. επιπληρωμή να τελειώσει με την Κύπρο γιατί θα, με, όταν τελειώσει ο κ. Αναστασιάδης μετά τον κύριο Χρυστόφια mm. τα δύο παλικάρια δεν θα υπάρχει νησί Λοιπόν που θα θυμίζει Κύπρος Δεν θα είναι Δηλαδή θα πάει πολύ πιο πίσω η ιστορία Πολύ πριν από το 1873. Λοιπόν πριν κάνουμε τη διακοπή στο Δελτίο Όταν βγήκε ο Χριστόφιας Ακούέται την ελληνοφρένη Έχει τυχή λοιπόν. Και ο Αποστόλης έπαιρνε ως κομματικός τέλεχος Στου Κυπρίου ναι. το, το, το κόμμα του κόμματο του κύριο Χριστόφια. Το Και του έπαιρνε λοιπόν, έπαινε τηλέφωνο, ο κόσμο, διάφορο κυπρίου εκεί πέρα και του έλεγε ότι τώρα που έχει βγει το Ακέλ. Λοιπόν, θα πρέπει έχετε σπίτι λέει μάθαμε με έχετε αυτά θα πρέπει να τα δώσετε στο κόμμα. Όπότε ναι, <laughs> υπήρχαν διάφορε να Στη Συγκεκριμένη φυσικά. περίπτωση. <laughs> αλλά, ναι. Συγκεκριμένη <laughs> περίπτωση επειδή τώρα ε, παιδί, ήταν όταν είδα τα μνημόνια εδώ. Όταν είναι τα μνημόνια και ο κόσμο χάνει τα σπίτια του κινητέρμα ερχόταν κάποιοι έτσι μεγάλη. <σίλες> που είχαν και μια, μια δεξιά ναι, ε, πολιτική κουλτούρα και μου λέγανε ρε Σιγά και με μεγαλώνα και μου λένε θα μου έρθουν οι κομμουνιστέ <σίλες> να μου πάρουν <σίλες> το σπίτι. <σίλες> Στη κεκυμένη όμως περίπτωση τη Κύπρου ισχύει απόλυτα. Έγινε, α... Ναι, έγινε. Οι κομμουνιστέ του παίρνουν το σπίτι. Εδώ και του πόλυτη... παίρνουν και, το, και την πατρίδα. Σε όλη την υπόλοιπη κόσμο, ευρωπαϊκό κόσμο το παίρνει ο καπιταλισμό στην Κύπρο. Απίστευτη πρωτοτυπία. Αυτό το νησί δεν υπάρχει. Λοιπόν, στην Κύπρο πήγαν οι κομμουνιστέ και τα πήραν. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι σε λίγο καιρό ο κύριο Χριστόφια θα κυκλοφορεί με 20 ροκούτι. Μα είναι δυνατόν. Έχει υλοποιήσει όλε τι ιστερικέ φαντασιότητε και του εφιάλτε των στρατοδικίων του 1960. Το έχει υλοποιήσει ο κύριο Χριστόφια στο νησί του. Το έχει υλοποιήσει αυτό το πράγμα. Και από πάνω αυτό προσδιορίζει και ο κομμουνιστή. Δηλαδή σε λίγο καιρό δεν θα τολμά να μιλεί να πει ότι ο θα σε ευθύνουν. Και θα έχουν δίκιο. Α είναι αυτοί η κομμουνιστέ εντάξει θα πάμε με μια ομ Λοιπόν, ε, προ, ας πάμε προς ένας αδελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε εδώ μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, υπό τους ήχους αυτού του πολύ ωραίου κομμάτιου, του πολύ ωραίου τραγουδιού, ε, Το τελευταίο τάγκο της Αθήνας ε, δεν έχει καμία σχέση με τις καταστροφολογίες και το, όλα αυτά. Λοιπόν, δύο της Καζάκης Γεωργία Μπάστα, σας είπα νωρίτερα ότι θα πάμε λίγο να δούμε, σήμερα είχαμε την δίκη μελών του Δεν Πληρώνω στο πρωτοδικείο του Κιάτω, να δούμε λίγο το κλίμα και τι τελικά έγινε, διότι αρκετός κόσμος πήγε εκεί, πολίτες, επαμήτες, μέλη διαφορών κινημάτων και άλλοι, και βρέθηκαν σε συμπαράσταση των ανθρώπων που κατηγορούνται. Είναι η περίφημη υπόθεση με τα διόδια. Λοιπόν, ε, να καλωσορίσω μία φίλη της εκπομπής, επαλήθησα την Έλενα. Έλενα, μας ακούς? Ναι, ναι. Έ, Έλενα, καλό σου μεσημέρι. Ε, σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Είσου με εκεί σήμερα, στο Κιάτο, το πρωί. Ναι. Μαζί με πολύ κόσμο, από ό,τι μαθαίνω. Ναι, είχε μεγάλη συμμετοχή. Ε, και από την Κορινθία και από την Αθήνα και από την Πάτρα yes. από όμορους δηλαδή νομούς mm -hmm. και ήταν ε, καλό αυτό, ενθαρρυντικό, συγκινητικό ναι, είναι ένα σημάδι, ξέρεις ότι ο κόσμος ε, αρχίζει και ε, ο ένας αλληλέγγυος των άλλων ε, ε, πραγματικά Άρα, βρε τυπώ. παιδί μου. Και, και μου κάνει και εντύπωση γιατί σήμερα είναι μια καθημερινή μέρα Δευτέρα, πρωί, ε, δουλεύει κόσμος, δεν του είναι και εύκολο και αυτός που δεν δουλεύει θα μου πει ότι ίσως είναι πολλοί κόσμος που δεν δουλεύει, από την άλλη του είναι και δύσκολο η μετακίνηση αν βάλουμε και τα οικονομικά. Η αλήθεια είναι ότι ε, είμαστε πολλοί που είμαστε στους δρόμους. Είμαστε πάρα πολλοί. Υπάρχουν ε, ε, ολόκληροι κλάδοι που βρίσκονται σε απεργία. η φαρμακοποίοι είναι σε διήμερη απεργία. Οι δημοτικοί πάλι μόλι μπήκανε ε, μέσα στα, στα καταστήματα τα δημοτικά και τα κοινωνικά Ήταν και αυτοί πάρα πολλές μέρες στους δρόμους. Ναι. Ε, και ένας ακόμα λόγος πολίτε, απλοί πολίτες, που ανήκουν σε ένα κίνημα... Ε, και προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι <laughs> κατηγορούμενοι με μια κατηγορία... Αυτό, εμένα αυτό με συγκλώνησε περισσότερο σε όλη αυτή την ιστορία. Ε, ο κόσμος που ήταν απέξω, έξω, που άφησε τις δουλειές του και ήταν στον δρόμο για να συμπαρασταθεί στους πολίτες του, στα μέλη του δεν πληρώνω ε, και η, όταν, όταν ε, κατάλαβα την κατηγορία ε, κατάλαβα ότι ήταν χρόνο πίσω. Μια κατε, κατηγορία υποκατασκευή τη φτιάξαμε ε, μετά. Δεν είναι το ότι δεν πληρώνανε τα διόδια. Δεν, ήτανε, δεν τους κατηγορήσαμε. Α, είναι πιο περίπλοκόληθες να μου πεις το θέμα τώρα, είναι, σε, σε ό,τι αφορά την κατηγορία δε... των αυτού. Καταρχήν πόσοι είναι οι κατηγορούμενοι, θυμάσαι, Οι πώς... κατηγορούμενοι είναι 8 ή 9 παιδιά, μάλιστα. 8 9 άνθρωποι μάλιστα, ναι. το κίνημα δεν πληρώνω. Ναι. Είχανε... Ε, δεν πληρώνουν τα αδειόδια Παιρνούσαν τα διόδια Χωρίς να, να μην πληρώσουν τα ναι. ναι. Τους ζητήσανε ε, Ζητήσανε να, να τους κοπεί πιστοτικό Έτσι ώστε να, είναι, ώστε να έχουν Περιθώσεις 15-20 μέρες Για να προβάλλουν ε, Τις σκέψεις ε. τα αιτήματά τους Για, για, το, για το, το ότι δεν πληρώνουν ναι. ε, Ήταν σε συνεργασία Με την αστυνομία Και η αστυνομία τους είπε Ναι εντάξει θα σηκώσουμε τις μπάρες Θα περάσετε θα παρκάρετε δεξιά ε, και εκεί θα σας κοπούνε τα πιστοτικά για τα βιώδια Έτσι ώστε να μπορέσετε να το προχωρήσετε ε, όπως θέλετε νόμιμα να. Το, το Δεν Πληρώνω Δεν ήταν τσαμπουκάς και περάσανε δεξιά Και μετά τους πήραν τις πινακίδες και τους κόψανε κλίσεις 200 ευρώ Οπότε μαζευτήκανε στο, ε, στο κιάτος, στο αστυνομικό τμήμακιά του οι ε, άλλα μέλη του Δεν Πληρώνω ζητώντας σε συνεννόηση από τον Διευθυντή της Αστυνομίας εκεί να τους, ε, να τους δοθούν πίσω οι κλήσεις και να τους δοθούν και οι πινακίδες τους γιατί ήταν σε συνεννόηση μαζί τους το ότι περνάμε την, ε, τις μπάρες Δηλαδή υπάρχει μια παγίδευση εδώ υπάρχει μια παγίδευση. Αυτό καταγγέλλεται έτσι Και εκείνη την ώρα τους ακούστε το ε, τους δώσανε ε, τις πινακίδες τους τους σκίσανε τις ε, τους ακυρώσανε τις κλήσεις και μετά από ένα χρόνο τους στείλανε τη, την κατηγορία τους, τους παραπέψησαν σε σεδί, πετά από χρόνο και τους είπαμε ότι καταστρέψανε δημόσια έγραφα, χίλιες κλήσεις και ε, ε, τους φτιάξανε ολόκληρο κατηγορητήριο. Καταλαβαίνεις που ζούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ναι. το συγκλονιστικό για μένα αυτό που έζησε εκεί. Ναι, Ότι είμαστε που απειλεί οποιοςδήποτε δηλαδή διαφωνεί μπορούμε ναι. να τον τλίξουν σε μια χαρτή. Αυτό πιστεύουν αυτοί τέλος πάντων και αυτό θα να περάσουν, Έλενα, έτσι. Ναι, ναι, αυτό. Νομίζω το αυτό. αυτό το κλίμα, έναν ομό εκβιασμό, έτσι, μια τρομοκρατία ομή, το ότι μη μιλάτε, γιατί βλέπει τι σε περιμένει. Εμείς έχουμε τη δύναμη, έχουμε την εξουσία και μπορούμε και χρησιμοποιούμε και το νόμο όπως θέλουμε. Ά, και εκεί νομίζω το πιο σημαντικό είναι η παρουσία όλων αυτών που, που πήγατε εκεί σήμερα, σε αυτό το κάλεσμα που και έγινε. Εμείς ενημερωθήκαμε γιατί εμείς μπορεί να είμαστε αλληλέγγυοι στο το κίνημα δεν πληρώνω. Ε, αλλά πε, ε, περισσότερο ήταν αυτό που, προ, που τους κατασκεύασαν, αυτό που τους, ε, που τους πήγανε σε μία δίκη με, με ένα κατηγορητήριο, ε, το, το οποίο το φτιάξανε μετά. Mm -hmm. Γιατί είναι δυνατόν να μπουν στο αστυνομικό τμήμα και να κλέψουν να κάποιος χίλιες κλήσεις και να τις κάψουν μετά. Ε, τι κομμάτος έχουν... είναι, <laughs> <laughs> <Η, <Η>, κομμάδος, Η ομάδα κομμάτως πήγαν εκεί με τα καλά συνικοφιλίσαν τους αστυνομικούς ναι, ναι, ναι, και δεν μάθαμε τίποτα Και αφελείς αστυνομικοί ναι, ναι. Εντάξει, Αυτό ε... εγώ ήθε ήθελα να καταγγείλω Ήθελα να καταγγείλω ότι ήθελα να, να πω ότι είμαστε πολλοί ότι ήμασταν πάρα πολύ απέξω, ότι ήταν πολύ ψηλό το ηθικό ότι μετά ήρθανε και στο, στο δικαστικό μέγαρο Κορίνθου ε, και διαμαρτυρηθήκανε ε, Συνεχίσανε τη διαμαρτυρία το... Η δίκη <Η> δεν έγινε τελικά το τελευταί... Ήταν το τελευταίο νούμερο, α πούμε, το δεν έγινε. απήραν αναβολή για τον για το Σεπτέμβριο του 2013. Ε, δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε τότε. Ε, καλά, βέβαια. Και ε, ε, δώσαμε, δώσαμε όρκο τιμή να είμαστε αλληλέγγυοι. Μπράβο. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ε, τη σημερινή... Ναι. Ε, ε, του σημερινού συμβάντου. Λοιπόν, ε, Ελένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση ναι, που, ναι, που ναι, μα έδωσε ναι, σε αυτή ναι. την περιγραφή και το κλίμα. Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη. Και μια κλαμίγια δικαστήρια. Εγώ βλέπω ότι ακόμα και μέσα στην ημέρα αναμένεται η απόφαση του Αριουπάγου για τη ΔΕΗ. Ε, τέτοια... ε, ε, όχι, νόμιζα ότι θα το συζητήσω, ε, παιδί μου και θα ακολουθήσει ε, παιδί. Ε, παιδί. τέτοια βιασύνη. Ε, Θες να μαντέψει τι θα αποφασίσουν Όχι, ε? όχι. Δεν Ξέρω. το. Δεν, πα στοίχημα, δεν να πα έτσι, ένα, ένα σίγουρο. Ο, όχι. Ε, ε, ε, δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο, νομίζω. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός... Είναι γνωστό ότι κάνουν τη δουλειά του άψογα. Ναι, απλά λέω επειδή ότι κάποια πράγματα ξέρει. Ακόμα κι εμεί που δεν είμαστε νομικοί μπορούμε να προβλέψουμε λίγο την έκβαση. Ναι, του, λέω έτσι, γι' αυτό το... επειδή το... ακριβώ ξέρουμε ότι κάνουν ε, τη ναι, δουλειά του άψογα και στη διάρκεια τη κατοχή και στη διάρκεια τη χούντα κάνουν άψογα τη δουλειά του. Κοίταξε, ως ε, δικαστική. Ως ε, από τη στιγμή που υπάρχει το δημόσιο συμφέρον mm. είναι πάνω απ' όλα. Πάνω από σύνταγμα, πάνω. από λαούς, από Λέβαια. αποφάσεις πάνω δικαστηρίων, πάνω. από την εξαρτησία δικαιοσύνης σου σε... Από την προσωπική συνείδηση και δημότητα όλα αυτά είναι... Και... Όλα αυτά Συνδυάζονται στο πρόσωπο mm. του ανώτερου δικαστικού. Mm. Αυτό είναι σίγουρο. Το έχει αποδείξει η ιστορία του. Καλά συγγνώμη, άλλοι τρει παραδείχθηκαν σήμερα. Πού? Από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πάλι με τους mm. ανέλικτους. Συγγνώμη το είδα μπροστά μου τώρα Δεν ήξερα άλλοι τρεις ΚαΕΛ δεν ήταν το όνομα Του Σούπερμαν Δεν το ξέρω ΚαΕΛ Νομίζω έτσι θυμάμαι Της δικά σπουδιά που Τα καρτούν αυτά της εποχής Ναι δεν το θυμάμαι ΚαΕΛ, ΑΝΕΛ, ΑΝΕΚ Όλα μαζί Για τη διαλλαγικής Όλα μαζέ μεν Λοιπόν θυμάσαι που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για τα σούπερ μάρκετ που έλεγες ότι σε λίγο καιρό μάλλον δεν θα έχουν τρόφιμα Αφού συναντήθηκε μαζί τους ο κύριος... Ο κύριος Σαμαράς. Κύστα μας. κύριος Ξέρεις τους είπε ο κύριος Σαμαράς. Επενδύσεις, επενδύσεις, επενδύσεις. Επενδύσεις. Και μετά έφυγε. Και μετά πήγε να το του. Είναι ναι, για γιατί... να πάρει τώρα το καλάθι για τα Χριστούγεννα το καλάθι της οικοκυράς ναι, <laughs> γι' αυτό συναντήθηκε όχι για κάποιο άλλο λόγο λοιπόν ε, υπάρχει πρόβλημα το διάβαζα και σε μια έρευνα αυτές τις μέρες ότι υπάρχει πρόβλημα στα σούπερ μάρκετ και είναι αυτό που λες ότι ε, υπάρχει πρόβλημα δηλαδή δεν δι' αρχιρευστό σε ποιον να αρέσει ναι. στο βασιλόπουλο την Κυριακή mm. ε, που κάναμε το ψωνία μας σε και μας ρώτησα να μαζέταγα αυτά ότι αν βρήκατε όλα τα, προ, τα όλα προϊόντα τα στο δάφι mm. λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα διότι η ε, εισαγωγή πλέον απαιτεί προκαταβολική, à, προκαταβολική, προκαταβολική αμοιβή αυτό είναι το προκαταβολική δηλαδή πληρώνεις πρώτα και μετά σου στέλνουν το προϊόν mm. το ενδιαφέρον είναι ότι όλο αυτό βεβαίως θα οδηγεί σε κατάρρευση του εξωτερικού εμπόριου, αναγκαστικά. Mm -hmm. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά mm -hmm. και α, γι' αυτό άλλο και οι μεγάλες επιχειρήσεις φεύγουν. Είναι σαν από τους πολλούς λόγους. Mm -hmm. Το ενδιαφέρον είναι ότι μας λέγανε ότι θα καταρρεύσουν το εξωτερικό εμπόριο. Δεν θα έχουμε να πάρουμε κάψημα. Σε λίγο θα δεις ότι δεν μπορούμε να πάρουμε κάψημα σαν οικονομία. Mm -hmm. Η Ελλάδα mm -hmm. θα γίνει μετα, διαμετακομιστικός κόμπος. Θα παίρνουμε το πετρέλαιο, τα ληλιστέριο, κάθε λιλιστέριο, θα παίρνουμε το πετρέλαιο και θα το πουλάνε στο εξωτερικό πάλι. Α, απλά Σε λίγο δηλαδή, θα, θα είναι, καταρρεύσει ναι. όλη η εσωτερική αγορά, δεν θα μπορεί να πληρώσει, γιατί ζητάνε ε, τιμές χρηματιστηρίου προκαταβολικά. Ε, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αργά, γύρω θα, θα στο θα η ιστορία. Και βεβαίως, στα κάψιμα, στα φάρμακα, σε οτιδήποτε. Τα... Ναι, ναι, ναι, ναι, όλα μαζί. Όλα μαζί. ειδικά ξεκινάει κάτι από τα κάψιμα, είναι αλυσίδα. Σε τρία χρόνια, mm. όπω είπε ο υπερθετικό του Στούρνου, θα έχουμε ανάπτυξη. Θα είναι σήμερα στη δημόσια τηλεόραση. Στην Μην δημόσια το χάσει. Ναι. Θα απαντήσει σε όλα. και oh. σε όλους. Θα έχει και την απόφαση του Αριού Πάγου στο χέρι. Ε, Οπότε νομίζω ότι θα είναι καταπληκτική βραδιά. Ναι. Θα μα λύσει όλε τι απορίε. Ε, το ζήτημα, κοιτάξτε, καταρχήν ε, νομίζω ότι... καταρχήν δεν είναι... ο, ο μέντορας του ε, δεν τον κυνηγάνε τώρα να το συλλάβουνε. Ποιον Τον κύριο Παπαντονίου. Ε, το Γιάννο. Ναι. Το δεύτερο ωραίο γκρούμελ του κινήματος. Εξετάζεται. Εξετάζεται. Και το ίδρυμα Άρα. και όλα εξετάζονται εδώ τώρα, πέρα είναι φιλοφτερό όλα. Ναι. Για να δούμε... Διότι ο Γιάννη Παπαδονίου είναι ο μέντορα του Του Στουρνάρα. Του Στουρνάρα, δε. Ναι. ναι, τι θα μπορούσε να βγάλει να πει. Άλιο Στουρνάρα θα μπορούσε να βγάλει ναι, κάποιο Μαντωνίου. Όποιοι ξέρουν, νομίζω εντάξει. Δεν είναι ε, δηλαδή, συγγνώμη, πιάσαν τη μίζα, αλλά όχι αυτόν που την πήρε. Ναι. Ναι. Συμβαίνει και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν. Ε, δεν, κοίταξε να δει. Απλά ήθελα να πω για τα σούπερ μάρκετ. Μου κάνει εντύπωση τι προηγούμενε μέρε. Αυτέ τι μέρε διαφημίστηκε πάρα πολύ. Ο, μια λυσίδα σούπερ μάρκετ γενιάζει μια συνεργασία με Έλληνε παραγωγού. Λοιπόν, και ψάχνοντά το είχε βγει και αυτή η έρευνα. Και εγώ τουλάχιστον θεώρησα ότι εγώ με τη τους... Εγώ απλά θα έλεγα ότι ναι. σε οποιοδήποτε παραγωγό πάει και κάνει αυτή τη συνεργασία να μην την κάνει. Γιατί? Θα πάει μια, μια ώρα αρχίτερα στον τάφο. Mm. γιατί έτσι κι αν αυτό συσπράξει ποτέ mm. από το σούπερ μάρκετ εγώ α, να γίνω εγώ σκέφτηκα κι εγώ επειδή λοιπόν διαφημίστηκε πάρα πολύ ε, ότι βοηθάμε την ελληνική παραγωγή και του Έλληνε παραγωγούς και κλασική αυτή ε, αλυσίδα σούπερ μάρκετ μένει εδώ στην Ελλάδα και επενδύει τα χρήματά τη στην Ελλάδα λέω πολύ απλά σκέφτηκα ως κακό άνθρωπο ότι απλά δεν μπορείς πλέον να πληρώνεις έξω Ακριβώς Παίρνεις τους Έλληνες παραγωγούς Τους Έλληνες Εντάξει σύμφωνα με εγώ σου λέω Μην, πωσου, ε, μην πωσου, ε, ο Έλληνας έχει αλβανική, βουλγαρική ή ε, τουρκική ρίζα Γιατί mm. τι έχουν κάνει Θα σου πω τι έχουν κάνει Έχουνε στο, ε, στα βορεια σύνορα Στα σύνορα δηλαδή το, της, ε, στο, Στον κήπον ε, στο τελωνίο έχει καταργεί το τελωνίο mm -hmm. έτσι και μπαίνουν και βγαίνουν ενταλίκες mm -hmm. με πλαστά έγγραφα πιστοποιώντας ως ελληνικά βουλγαρικά ε, προϊόντα Λιοντα. ή προϊόντα από τα Σκόπια mm -hmm. ή φυσικά σίγουρα γίνεται και από την Αλβανία και από την Τουρκία mm -hmm. μήπως αυτά διότι προσέξτε να δείτε και ορισμένα κοινωνικά του κινήματος του αλληλεγγύης ναι. εμφανίζουν ως ελληνικά προϊόντα mm -hmm. προϊόντα τα οποία τα παίρνουν από τη Βουλγαρία γι' αυτό ξαφνικά παράδειγμα έξτρα ε, παρθένο ελαιόλαδο το βρίσκεται κάτω από 3,5 ευρώ mm -hmm. που είναι αδιανόητο σας το λέω καλά ματινούς ξέρω ναι, <laughs> <αποκαλώ λάδι. laughs> ναι, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα το σκένα αγοράζει βαλβολίνη και μάλιστα χρησιμοποιημένοι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, να προσέχουμε πάρα πολύ καλά αυτό το τύπο τη συνεργασία mm -hmm. και όποιο κακομύρης πάει και μπλέξει στα γρανάζια τους, ο παραγωγό που είναι και κάτω την ανάγκη πιέζεται κάτω την ανάγκη των, θα την πατήσει άγρια. Άγρια. διότι δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτοί πληρώνουν με επιταγές 8 μήνου και 10 μήνου. Επιταγές που σκάνε σαν στρακαστούρκες στα ταμεία των ε, στα, ναι. στους αλληλόχρεους των, των, των τραπεζών. Όποιος μπλέξει αυτή τη στιγμή με σούπερ μάρκετ είναι σαν να αυτοχειριάζεται. Ναι, δεν εκμεταλλεύονται και ένα διέξοδο μικρών παραγωγών. Βεβαίω, βεβαίω. Να τα βρούμε διαφορετικά. Mm. Κοινοπραξίε, συνεταιρισμοί. Α, μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Όχι οι φυστάμενοι συνεταιρισμοί. Γιατί είναι και λίγο. Λέω ναι. πάνω ναι. τον μου, το ψεύτη και τον κλέφτη. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν μιλάμε για από την αρχή τώρα. Μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο ειδικά στις και, με κρίση και την κλιμάκωσή τη. Μην μπλέξετε στα δίκτυα των, των uh, κοινωνικών παντοπολίων και των σούπερ uh, μάρκετ. Mm -hmm. Την πατήσατε χοντρά. Στηρίξτε το μαγαζί στη γειτονιά το μικρό, το μπακάλικο που λέμε, το κρεοπόλι. Αυτό γιατί μπορεί να, να τον ελέξει. Και είναι λέγω αυτό δεν το συμφέρει να σου φέρει Ελλειοποιημένο κρέα ή προϊόντα κτλ. για να κλείσει την επόμενη στιγμή. θα είναι εκεί, είναι υποχρεωμένο να ζήσει σε πίπεδο. Ξέρει ότι οι μεγάλες οφειλέτες είναι μεγάλες εταιρείες. Εκριβώς. Δεν είναι ποτέ Αυτοί, είναι Αυτές, τις, αυτές α, με, αυτά τα μαγαζιά μπορούν συν συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες κτλ. που ξεφυτρώνουν συνέχεια. αυτά είναι η μόνη λύση. και πρέπει να στραφούμε προς τα εκεί. πρώτο για κυρία γιατί εκεί μετράει το χρήμα σου και θα μπορείς να βρει και άλλο τρόπο σου ανοίγουν μια πίστοση γιατί σε ξέρει κι ο άλλος. Σε ξέρει σου, διπλανώ, στο γειτονά, στο Σου ανοίγει μια πίσωση για να μπορέσει να τραφεί. Πολλοί ακολουθούν πολιτικέ υποστήριξει. Στα πλαίσια και με τα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα υπάρχει και μια σκέψη που τη συζητάμε κι εμεί. Να φτιάξουμε ένα, ένα, μια, μια, μια κοινοπραξία τέτοιων μαγαζιών. Mm -hmm. Που ένα να στηρίζει τον άλλον να αδερφέ. Και να υπάρχει μια γενικότερη κάλυψη του πολίτη. Αλλά έτσι και μπλέξει τώρα με σούπερ μάρκετ. Και δει με κοινωνικά παντοπολία. Την έχει βαμμένη άγρια είτε σε καταναλωτή είτε σαν παραγωγός καταναλωτής γιατί θα σου σερβίρουν ελάδι τη τιμήνεις το οποίο θα το έχουν φέρει από το μάλι έτσι ε, Coconut ναι, ναι, oil ναι. λοιπόν ε, ή οτιδήποτε άλλο σκουπιδαριό πάνε και το αγοράζουν μάλιστα υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία δεν θέλω να πω το όνομα γιατί δεν έχουμε ψάξει ναι. συγκεκριμένου κοινωνικού παντοπολίου δήθεν ε, κοινωνική αλληλεγγύη ο οποίο πάει και αγοράζει από το Lidl Βουλγαρίας και τα φέρνει εδώ Μάλιστα. και τα πουλάει και τα ως φτηνά εδώ, ελληνικά προϊόντα ως... λοιπόν γι' αυτό να προσέχουμε πάρα πολύ το τι γίνεται του μαυραγωρείτε και το ίσω οι είναι αυτοί Δημήτρη διότι κάποιοι... και τα σούπερ μάρκετ ναι, κάποιοι τώρα θα κάνουν, τριμ... κάνουν χρυσέ δουλειές ε, βέβαια. Σαφώς. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτοί που σας παίρνουν το χρυσό το οποίο έπρεπε να έχει επέμβει η σαγκελίας. Δηλαδή μόνο, είναι δυνατόν να διαφημίζετε αυτό το πράγμα στην τηλεόραση. Έλα Δεν γίνεται μόνο αυτό το θέμα. Είναι, να πω και κάτι άλλο για τι ναι. στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Να προσέχετε πάρα πολύ τα προϊόντα τα οποία φτιάχνουν τα σούπερ μάρκετ με δικά τους πλέον με δικές τους ετικέτες. Για δικές παράδειγμα. Τους ετικέτες. Ε, ναι. Ε, ξέρω εγώ σουπερ να προσεχετε παρα πολυ τα προιοντα τα οποια φτιαχνουν τα σουπερ μαρκετ με δικα τους πλεον με δικες ετικετες για παραδειγμα ναι ξερω εγω σουπερ μαρκετ ο φούφωτος. Και παίρνει γάλα ο φούφωτος. Να. Αυτό που παίρνει δεν παίρνει γάλα. Παίρνει δηλητήριο σε άσπρη μορφή. Δεν μπορείς να φανταστείς τι φτιάχνουν για να πουλήσουν υποτίθεται φθηνά Με τη δική τους επωνυμία ναι. πάνε και παίρνουν ό,τι σκαρταδούρα ό,τι σκουπιδαριό κυκλοφορεί για mm. να το πουλήσουν εδώ μέσα. Ναι. Το οποίο μάλιστα το παίρνουν και φθηνά για να μπορέσουν να έχουν περιθώρια, μεγάλα περιθώρια κέρδους. Αυτά πήγαν και συζητήσαν με τον κύριο Πρωθυπουργό και γι' αυτό εξασφάλισαν την κάλυψη ώστε να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο τα σούπερ να λειτουργούν στην Ελλάδα. Mm. και οι πολυεθνικές βέβαια και οι βακές. πολυεθνικές ναι είτε είναι με εκπροσώπους 13 πολυεθνικών δεν είναι μόνο σούπερ mm. δηλαδή μάρκετ mm. mm. τους... αλλά αν προσέξεις όλες οι εταιρείες αυτές και οι 13 mm. που είδα τουλάχιστον δεν ξέρω μου ξέφυγε καμία mm. είναι όλες mm. λιανεμπορίου mm. δηλαδή είναι όλες αυτές που ελέγχουν το λιανεμπόριο mm. Mm. δηλαδή η συμφωνία με το Σαμαρά είναι άφησέ μας να ξεκινήσουμε να... Να... Να... να αλλάξουμε τα φώτα στον Ελληνικό καταναλωτή αυτό είναι η όλη Προσέξτε τους, θα πουλήσουν δηλητήρια, θα πουλήσουν ό,τι θέλουν. Πήραν την έκρηξη από τον κύριο Σαμαρά και την πλήρη κάλυψη mm -hmm. να πουλήσουν ό,τι σκαρταδούρα μπορούν να έχουν για να έχουν ψηλό προς το και με αυτή την πρόβαση να μείνουν εδώ. Θα πεθάνει ο κόσμος από αυτά, όχι λιγμένα. <κυρίου> τα λιγμένα θα τα παρακαλάμε. Τα λιγμένα τώρα εξάλλου επέρασε και νομοθεσία. Θα μας τα πουλάνε και τα λιγμένα. Μα τα λιγμένα Αυτά ό, τα λοιπόν, θα τα παρακαλάμε. Θα τα παρακαλάμε να πετύχουμε καλά λιγμένο στο γράφη. Σε θέμα... σχέση με το, τι, το, το, το, με το τι θα μας το πουλάνε. Το πρόβλημα είναι τα άλλα που πιστεύουμε ότι δεν είναι λιγμένα και ότι είναι καλά, απλά είναι πιο φθηνά. Ε, αυτό, αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν και η επέκταση των ειδικών προϊόντων που φτιάχνουν οι αλυσίδες για την πάτη του. Λοιπόν, και τα λεγόμενα ανώνυμα προϊόντα, τα οποία τα φτιάχνουν ειδικά για να τα πουλάνε στους ελληνικούς κατανολωτέ, μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν ταζουν Ούτε, κου, ο, ο, ούτε τους θα γενείς ας πούμε του 19ου αιώνα. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Θα πεθάνει ο, κόσμος ο, από αυτήν την ιστορία. Ο, ο, Τη ο, ο διατροφική ο, δηλαδή. Ε, ο που... κόσμος που τα καταφέρνει στρέφεται εκεί. Αυτός... Και υπάρχει πολύ μεγάλη υπάρχει πλέον λύση, κατανάλωση έτσι, υπάρχει, ναι, τερά... ε, σε αυτά τα προϊόντα. Λύση. Υπάρχει λύση και η λύση είναι το μικρό μαγαζί mm. στη γειτονιά που το ξέρεις και είναι, και μάλιστα ακόμη και στα τυποποιημένα προϊόντα υπάρχει διαφορά. Υπάρχουν ελληνικές βιοτεχνίες που κάνουν εξαιρετική δουλειά με τυποποιημένα προϊόντα. Να, να σου πω κάτι, υπάρχουν πολλά μαγαζιά, τα μικρά που λέμε, τα οποία είναι πιο ακριβά από το σούπερ μάρκετ. Είναι πιο ακριβά, αλλά ξέρεις τι παίρνεις. Είναι λάθος, σου λέω τώρα πρόσεξε να δεις. Δεν, είναι τόσο, πιο Δεν είναι τόσο πιο ακριβά, μην τρελαθούμε. Δεν είναι και τόσο πιο ακριβά. Γιατί σε κάποιον που είναι Μετράνε. Έρχεται σε σύνολο το μήνα. Ντάξει, σωστό. Και Αλλά να μετρήσουμε λιγάκι Αυτό, την καταναλώσή φαιρετικό. μας. Είναι καλύτερο από το να δεις το παιδί σου να παθαίνει για παράδειγμα σοβαρές... Ε, σο, ε, να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην, στην ζωή του. Γιατί για παράδειγμα συσσωρευτικά τα δηλητήρια που παίρνει στο νευρικό του σύστημα το κατάτισαν ξαφνικά παράλληλο ε. ή το ανέπτυξαν άλλες ιστορίες. Να άκουγε μόνο τους γιατρούς τι λέγανε. Να σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Εμεί γι' αυτό προσπαθούμε κάτω εκεί στο λουτράκι θα φτιάξουμε φαλή. Στο είπα. Ε. Ναι. Η, το φαλή δηλαδή, είναι μια τέτοια έχει, ιστορία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και, και, και το νέο έτο θα το ανακοίνωσουμε για Θα έχουμε τα ίδια. Έχει και... μεγάλη <laughs> σημασία αυτό το πράγμα. Και να ξανακαλύψουμε την ύπεθρο. Ναι. Γι' αυτό αυτό προσπαθούμε. Να ξανακαλύψουμε ναι. την ύπεθρο. Να ξαναβρούμε του παραγωγού. Αυτού του παραγωγού μπορούμε να τσεκάρουμε και όλα ναι, αυτά τα πράγματα. Ναι. Και να ναι. πεθαίνουμε κάτι. Κα... Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Καλύτερα να τρώ καλύτερα. Ναι. Καλύτερη ποιότητα και λιγότερο. Δεν υπάρχει θέμα. Να μετρήσουμε λιγάκι ακόμη και αν το που ένα προϊόντα που σημαίνει σαπούνι, που σημαίνει «σαμπουάν», που σημαίνει... ...κόστο ε, το πούμε, τι διαπραγματεύονται. Καθαριστικά που... τα υπάρχουν όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ελληνικές που παράγουν πολύ καλύτερη ποιότητας προϊόντα τα οποία είναι και πολύ πιο φτηνά από αυτά που μας πουλάνε «μούρι» μέσα από την τηλεόραση. Να κόψουμε το βιολί να αγοράζουμε ό,τι μας πλασάρει τηλεόραση. Και μετά πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και λέει «Α ανάπα πά, και εδώ υπάρχουν λύσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μέσα στις δύσκολες συνθήκες που περνάνε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το μαγαζί το μικρό. Έχει ανοίξει και η Δευτέρα. Δεν μπορεί να έχει επιβιώσεις διαφορετικά. Ναι. Χρησιμοποίησε το ένα άγγι. Ναι. ναι. Σωστά. Μην δηλητηριάζεις, ναι. ναι. Μη δηλητηριάζεις τα παιδιά σου. Μην τα δηλητηριάζεις. Τα σκοτώνεις. Με αυτές τις αειδίες που πέτσε από το Lidl και κάθε αλυσίδα σε αυτή Όλες οι μεγάλες αλυσίδες αυτή τη στιγμή σκοτώνουν συστηματικά τον ελληνικό πληθυσμό. Και έχει διπλή σημασία αυτή η πράξη. Διότι δεν σους μόνο τα μέλη σου και έχεις καλύτερη υγεία, έτσι, δίνεις και ένα πολύ μεγάλο χαστό σε όλους αυτούς. Ε, βέβαια. <laughs> Τεράστιο, διότι φαντάσου ναι. να αρχίσει να πέφτει ακόμα και σε αυτά που θεωρούν γι' αυτό αναπτύσσουν τα δικά του, επειδή τα έχουν πολύ πιο φθηνά. Και... Ε, βέβαια. Έτσι, βέβαια. Και είναι, είναι σκαρταδούρα του κερατά. Δηλαδή κανονικά αν είχαμε ευνομούμενη πολιτεία θα τους τα παγόρευαν όλα. Από την άποψη ε, υγειονομική, από την άποψη της από όλες Λοιπόν, αυτό πήγαν και εσάς οι οι πολυεθνικές από το Και καταναλωτικό κίνημα ανήχαμε. Εντάξει, και να είναι πιο δύσκολη ιστορία, είναι πολύ πιο σύνθετη ιστορία. Λοιπόν, αλλά εδώ πέρα είναι πολύ σοβαρό. Επειδή ζω στα Νότια Ποράστια, πούμε, και βλέπω όλο αυτό το μικροαστικό, τη μικροαστική ηλικιότητα του καροτσιού στο σούπερ μάρκετ, έλεγε παιδιά, αρχίζουμε να μετράμε αυτά που παίρνουμε. Και να παίρνουμε ακριβώς, δηλαδή, κοιτάω τα καρότσια. Και λέω, τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι, τι, τι αγοράζουν. Τι αγοράζουν. Είναι με τα καλάτους, α πούμε, δεν τσεκάρουν. Στοιχειοδός δεν τσεκάρουν. Κοίταξε, αυτό είναι και ένα θέμα, διότι οι διατροφικές μας συνήθειες τις τελευταίες δεκαετίες, έτσι, ανεξάρτητα από κρίση. Δηλαδή, όταν, και όταν δεν είχαμε κρίση, αν κοιτούσες τα καρότια, τι παίρναν αυτοί οι άνθρωποι. Σωστό. Δηλαδή, τι, ε, ε, ε, ε, ε, Παλαισίσ... όταν είχαμε λεφτά, ένας παλιός Έτσι όχι πολύ παλιός ας πούμε, παλιός χρόνο, έλεγε ε, η κατάσταση της κοινωνίας μπορεί να αντικρίνεις από τα σκουπίδια που αφήνει πίσω της. Δηλαδή, από το, όχι μόνο την ποσότητα, αλλά και το χαρακτήρα των σκουπιδιών. Φαρακτήρι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο αμήν. Λοιπόν, καλό είναι να φροντίσουμε πιο σωστά γιατί αυτό θα μας βγει και τελικά και πιο οικονομικό. Θα είναι και πιο οικονομικό. Mm -hmm. Στην πράξη δηλαδή θα γίνει, Θα το δείτε. Είναι πιο οικονομικό. Mm -hmm. Είναι αυστός και αυτό που λέγαν προηγουμένως. Με τη ρούχλα. του Με τη ρούχλα το. Είναι άλλο πράγμα. Να πας και να παίρνει τυποποιημένα λουκάνικα για παράδειγμα. Mm -hmm. Σησκωτώνουν αυτά τα πράγματα. Πέρα από λέω. Και άλλο να πας να βρεις ένα παραγωγό. Στο χωριό σου ρε παιδί μου, ναι, είσαι μια εκδοχή που ναι, θα ναι, κάνεις. Ναι, είσαι σε ναι. κάποιο μαγάζι τοπικό. Στο κάποιο τοπικό. Ναι. Σε εκροπολί που Για να φτιάχνουνε μόνοι Ναι, ναι, ναι. Και να ξέρεις και να τα αγοράζει. Θα το γευτείς εσύ. πολύ καλύτερα. Λέμε τώρα το λουκάνικο γιατί μιλάγαμε τώρα θυμήθηκα το... Το καλύτερο. Το καλύτερο. Και ναι. γι' αυτό. Λοιπόν, <laughs> θα λουκάνικα Θέλω να πω ότι... Να, όχι, και τη βέλια που γύρισα. Μια τεράστια λουκάνικα μου δώσαμε Ναι, μα είναι καλή. Όχι. Και ρε παιδιά, έλεγ και εντάξει εγώ λέμε πως γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις νευρο... νευροφυτικές ας πούμε πα... παθήσεις και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα και τρελαίνεσαι. Από αυτή είναι η ιστορία βγήνει. Mm -hmm, mm -hmm. Ειδικά τώρα πρέπει να το προσέξουμε γιατί έχουμε μπει στη φάση της γενοκτονίας. Και η γενοκτονία παίρνει πάρα πολλέ μορφέ. Οι η διάλυση του σύστηματος οι διατροφικέ συνήθειε που να σου επιβάλλουν λόγω φτώχεια. Λοιπόν όλα αυτά μαζί οδηγούν φυσικά η ανεργία, η εξαθλίωση. Αυτό είναι λοιπόν, βασική μηχανισμή. Θα σε οδηγήσουν στην ολοκληρωτική, mm -hmm. ολοκληρωτική γενοκτονία του, του, του ελληνικού Δεν το χρειάζονται άλλωστε είπαμε. Ο είναι... Καλύτερα, λιγότερα και καλύτερα. Παρά πολλά και σκουπίδια. Αυτό είναι το θέμα μα. Λοιπόν, ε, θα τα πούμε αύριο, Τρίτη. Λίγο μετά τη μία εκπομπή ΑΕΠΣΟΝ θα είναι εδώ. Εσείς μια συντονισμένη στον RTFM στους 90,6. Άμεσος τώρα, χάρις πότσερις. Να είστε όλοι καλά. Που Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι.